Ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε τρίτη τη νύχτα, λίγο μετά τι 10, ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό είναι εδώ. live. Είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου στο παράξενο, μακρινό πάνω από τον πλανήτη σκάφο μα, μαζί με το μυστικό μας πλήρωμα και εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα. Κάτω στη γη, στον πλανήτη φυλακή, προσάγνω στους παραλήπτες, από το Radio Nowhere και το αόρατο κολέγιο. Οι συχνότητες μας αυτές αναμεταδίδονται παντού, αναμεταδίδονται σε εσάς από το Ίντερνετ Radio Albedo 14. Η συγκυβερνήτριά μου κάνει τις απαραίτητες μανούβρες για να μην εντοπιστούμε από τις σκοτεινές δυνάμεις κατοχής της γης που συνεχώς μας αναζητούν για να ανακόψουν τις εκπομπές μας καλυπτόμαστε πίσω από ένα σύννεφο αορατότητας και μας παρακολουθούν παρόλα αυτά, όπως βλέπουμε, διάφορα παράξενα σκάφη. Τα λεγόμενα UAPs, δηλαδή μας παρακολουθούν τα αγνώστου ταυτότητος αέρια φαινόμενα. <laughs> λοιπόν, ε, στην πραγματικότητα είναι σκάφη. Τα οποία αυτή τη στιγμή μας περικυκλώνουν Δεν φαίνονται να έχουν εχθρικές διαθέσεις Απλά μας παρακολουθούν Ίσως να παρακολουθούν και αυτοί Τις συχνοδητές μας και τα πράγματα που λέγονται Από το μυστικό διαστημικό σταθμό Είναι μεγάλες οι εξελίξεις Σε σχέση με αυτούς Τώρα τελευταία Ο μυστικός διαστημικός σταθμό Είναι εδώ Μα ακούει κανεί εκεί έξω Σταθμό είμαι ο παντελή γιανού. Εκπέμουμε από το μυστικό σκάφο μα στην περιπέτεια μα γύρω από το γνωστό κόσμο σε μια συνεχή περιστροφή γύρω από τη γη, αόρατη για τι σκοτεινέ δυνάμει κατοχή τη γη εγώ και η μου και το μυστικό μα πλήρωμα. παρακολουθούμε τι καταπληκτικέ εξελίξει οι οποίε διαδραματίζονται ακόμα και θα διαδραματίζονται για αρκετό καιρό ακόμα. Εκπέμπουμε εκεί κάτω και αναμεταδίδονται οι συχνότητές μας από το Radio Internet Alpino 14. Έκανα μια τριλογία, ας την πούμε, εκπομπών. Μια έγινε το τηλεοπτική στον Κώδικα Μυστηρίων μαζί με τον Βασίλη Μπαντίδη το Σάββατο 11 Ιουνίου. Η δεύτερη έγινε εδώ στον Alpino 14 από τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό της προηγούμενης Τρίτης, την Τρίτη που Μεσολάβησε, και έπειτα το Σάββατο 18 Ιουνίου έγινε η τρίτη τηλεοπτική πάλι εκπομπή στον Κώδικα Μυστήριων με τον Βασίλη Μπαντίδη. Γύρω οι τρεις αυτές εκπομπές και μια ανακεφαλαίωση που κάναμε την Κυριακή, κάποια σχόλια που κάναμε μαζί με τον Γιώργο Καρποδίνη και τον Γιώργο Τζαγκρινό, στην εκπομπή «Άγνωστοι επισκέπτε του Γιώργου Καρποδίνη στον Αλμπίτο 14 την Κυριακή 2019, με συγχωρείτε Ιουνίου και αυτή η τριλογία και οι επισημάνσεις της εκπομπών αφορούσαν και αφορούν τις εξελίξεις που υπάρχουν, τις συγκλονιστικές που δικαιώνουν την ουφολογία των τελευταίων 80 ετών την τελική δηλαδή παραδοχή της Αμερικανικής κυβέρνησης για την πραγματικότητα των UFOs και της εξελίξεις ντόμινο που αυτό προκαλεί. Εξήγησα με όλους τους τρόπους που μπόρεσα ότι όλο αυτό είναι μια εξέλιξη στο μυστικό πόλεμο. Ε, δεν το λέω αυτό συμβολικά, δεν το λέω μεταφορικά, ε, το λέω κυριολεκτικά. Με, με facts, με doκουμέντα είναι μια κανονικότατη νίκη στο μυστικό πόλεμο της φωτεινή θετικής παράταξης έναντι της σκοτινής αννητικής παράταξης στο πεδίο αυτό ε, το μυστικό πόλεμο που όποιος δεν έχει διαβάσει το βιβλίο προέρχεται ε, με όλες τις λεπτομέρειες όπου περιγράφεται εκεί σε ένα σκληρόδοτο βιβλίο 405 σελίδων ε, στο τελευταίο μου βιβλίο «Ο μυστικός πόλεμος» είναι η βάση του πράγματος και στα πλαίσια του Μυστικού Πολέμου έχουμε τις εξελίξεις αυτές και όχι μόνο αυτές αλλά και σε πάρα πολλά άλλα πεδία στα οποία συμβαίνουν ταυτόχρονα συγκλονιστικές εξελίξεις αυτό αφορά μια αντεπίθεση της φωτεινή θετική παράταξης εναντίον των σκοτεινών οι οποίοι τώρα τελευταία είχαν εξαπλώσει πάρα πολύ τα σχέδιά τους και λόγω τη αντίστασης και των αντεπιθέσεων αυτών έχουν αρχίσει να όπως έχετε δει να υποχωρούν όπως και το έλεγα για και αρκετό καιρό πριν θα υποχωρήσουν θα αποτύχουν ε, φυσικά, φυσικά δεν έχουν καταλήψει τα σχέδιά τους θα συνεχίσουν να προσπαθούν να τα εφαρμόσουν αλλά βρίσκονται σε πιστοχώρηση δηλαδή σε αυτό το πόλεμο έχουν κερδιθεί κάποιες μάχες αυτή τη στιγμή ε, έχουν παρουσιάσει μεταξύ άλλων ας πούμε για παράδειγμα όλο αυτό το σλόγγαν ας το πούμε έτσι ας το δούμε πέρα από το βιβλίο αυτής γελίας προσωπικότητας του ΣΒΑΜ του Νταβός ε, ας το δούμε σαν σλόγγαν έχουν ε, διαδώσει αυτό το σλόγγαν του the, the Great Reset άμα λίγο το ε, προγματιστείτε πάνω σε αυτό το σλόγγαν τι εννοεί εννοεί το, κυρίως το Great Reset της οικονομίας το Great Reset α πούμε του paradigm των λογιστικών των οικονομικών, των τεχνοκρατικών αντιλήψεων, α πούμε και των ε, ε, επιστημονικο ιατρικων πραγμάτων, α πούμε, που, που, που αφορούν τα σχέδιά τους Η αντεπίθεση που γίνεται τώρα από την φωτεινή θετική παράταξη, ε, νοηματικά χρησιμοποιεί επίσης κατά κάποιο τρόπο το The Great Reset. Δηλαδή, με τη σειρά τη προσπαθεί να κάνει ένα Great Reset με την έννοια του Paradigm Shift, τη αλλαγή παραδείγματο. Ένα great reset, δηλαδή, στην υπάρχουσα κατάσταση των πραγμάτων που η σκοτεινή αρνητική παράταξη έχει εδραιώσει τόσο καιρό. Και το reset αυτό, βλέπετε, γίνεται ας πούμε, στο θέμα των UFOs, γίνεται σε πάρα πολλά θέματα της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της παλαιοντολογίας, της αστροφυσικής, της εξερεύνης του διαστήματος, κλπ. Βλέπουμε επίσης ότι προβληματίζονται ακόμα και η σκοτεινή και στο σχέδιό τους αυτή την ιστορία με τον οικολογικό κίνδυνο. Ε, έχουν κάνει διάφορες απαγορεύσεις τις οποίες προσπαθούν να επιβάλλουν στον πλανήτη και με τις καινούριε εξελίξεις τις ανερούνε. Ήδη η Ολλανδία, η Γερμανία, σύντομα η Ακλία, ένα παράδειγμα, ε, επιστρέφουν στον άνθρακα τον οποίο οι ίδιοι είχαν απαγορεύσει μέσα στα πλαίσια του λεγόμενου οικολογικού κινδύνου, λόγω της... Ε, ενεργειακής ε, ανασφάλειας που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ρωσία. Υποτίθεται. Λοιπόν, ε, όλα αυτά και πάρα πάρα πολλά άλλα είναι καταπληκτικές εξελίξεις που στην ουσία δημιουργούν ένα great reset από την άλλη όχθη, από την άλλη μπάντα, από την άλλη μεριά. Και φυσικά, όπως πάντα, η φωτεινή θετική παράταξη εστιάζει σε ζητήματα πολιτισμού, σε ζητήματα κουλτούρα, σε ζητήματα γνώση, σε ζητήματα διανόηση, σε ζητήματα εξερεύνηση, σε ζητήματα ιστορία κλπ. Κλ. Λοιπόν, έτσι εδώ πέρα έχουμε αυτέ τι εξελίξει που προέρχονται από το μυστικό πόλεμο. Ο μυστικό πόλεμο, φυσικά, είναι παρασκηνιακός, γίνεται σαν να λέμε στα υπόγεια του κόσμου ή στα ανώγεια, όπω θέλετε πείτε το και είπαμε η βάση του και τα πάντα για το μυστικό πόλεμο με λεπτομερείς για όποιον δεν τα έχει υπόψη του και δεν τα έχει διαβάσει βρίσκονται στο βιβλίο μου ο μυστικός πόλεμος το οποίο μπορεί να προμηθευτεί ο ενδιαφερόμενος, η ταξιδιώτης μας ε, μπορεί να το εντοπίσει στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange αν βάλετε στ, περιοδικό Strange στο Google είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σα βγάλει το, το website του Strange η, η διεύθυνση είναι strangepavlaegnarts.com Το Egnarts είναι το strange ανάποδα, κάνουμε εδώ ένα κατοπτρικό παιχνίδι strangepavlaegnarts.com Στην ιστοσελίδα του Strange υπάρχει ένα e-shop εκεί βιβλία και εκεί θα βρείτε το μυστικό πόλεμο, μπορείτε να τον αποκτήσετε και να σας αποσταλεί κρυφά στο σπίτι σας από το αόρατο κολέγιο αντιστασιακά Η εκεί θα μπο, μπορείτε να βρείτε και αρχείο εκπομπών και πράγματα που αφορούν το Strange άλλα βιβλία ε, άρθρα ε, και πολλά πράγματα που μπορείτε να εξερευνήσετε και να επιστρέφετε να εξερευνείτε καθετόσο την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange προστίθονται διάφορα εμείς εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό σήμερα ε, συζητήσαμε όλα αυτά που έχουμε συζητήσει τώρα τελευταία στις εκπομπές αυτές που προανέφερα, τα συζητήσαμε με τη συγκυβερνήτριά μου ε, και βλέπουμε διάφορα ζητήματα τα οποία θέλουμε να τονίσουμε ενώ ταυτόχρονα συμβαίνουν συνεχώς εξελίξεις, το ντόμινο είναι τεράστιο. Και έτσι λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα σήμερα. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και ελπίζω ότι αυτοί που πρέπει να παίρνουν τα μηνύματά μας, είναι εκεί έξω και μας ακούνε και εμείς είμαστε πάντα ικανοποιημένοι, ακόμη και με έναν από αυτούς. Μ' ακούτε? d'abare ameno ameno la tirer la ameno o manare ameno dimere, dimere, ti ver ameno το μυστικό διαστημικό σταθμό είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης σήμερα τη νύχτα όπως κάθε τρίτη τη νύχτα λίγο μετά τις 10 ο μυστικός διαστημικός σταθμός εκπέμπει τις συχνότητε του κάτω εκεί διαπερνώντας το σκοτεινό πέπλο που έχει τη τυλήξει τη γη ε, και μπορεί, μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τις ε, ε, ειδικέ τεχνικές δυνατότητες που μας παρέχει η συγκυβερνήτριά μου εδώ με τις μανούβρες της στα κοντρόλη της ε, στο μυστικό διαστημικό σταθμό. Εκπέμπουμε στις συχνότητές μας, οι οποίες αναμεταδίδονται προς εσά από το ίντερνετ ρέτιο Albedo 14. Παρακολουθήσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν πάρα παραπολές εκπομπές που γίνονται στην Αμερική αλλά και παγκοσμίως, πλέον στο mainstream, στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης πολλές εμφανίσεις, παρουσιάσεις, συνεντεύξεις ας πούμε πολλών παραγόντων οι οποίοι προέρχονται ακριβώς από τις τάξεις της φωτεινής θετικής παράταξη στο μυστικό πόλεμο. Να σας θυμίσω όπως έχω εξηγήσει ότι ο μυστικός πόλεμος είναι μέσα στα πράγματα είναι μέσα στα ορατά πράγματα μέσα στα ορατά ταμπλό μέσα στις ορατές παρατάξεις πίσω από τις επιφανειακές αντιπαραθέσεις εάν ε, Συγκρούονται, Για παράδειγμα Οι Ρώσοι με τους Ουκρανούς Σε αυτόν τον ανοιχτό πόλεμο ε, Αυτό που εννοούμε με το Μυστικό Πόλεμο Είναι ότι κάποιοι συγκρούονται Μέσα στους Ρώσους Και μέσα στους Ουκρανούς Δηλαδή υπάρχουν η Χ και οι Ψ Που υπάρχουν και στους Ρώσους Και στους Ουκρανούς Οι Χ α, Ουκρανοί Στο παράδειγμα που φέρνω Είναι μαζί με τους Χ Ρώσους. Και οι Ψι Ουκρανοί μαζί με τους Ψι και η Χι Ουκρανή είναι εναντίον των ψι Ουκρανών και των Ψ Ρώσων. Αυτό είναι ο μυστικό πόλεμο. Μέσα στα πράγματα. Μέσα στι κυβερνήσει, μέσα στα κόμματα, μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στι διάφορε ομάδε, μέσα στους συλλόγου, μέσα. Στι... Δεν είναι αδελφότητε. Είναι μέσα στι αδελφότητε αυτή η κατάσταση. Ο μυστικό πόλεμο. Ε, μέσα στι θρησκείε, μέσα στι φιλοσοφίε. Ε, με συγκεκριμένες ιδεολογίες και, λοιπά και λοιπά. Το ε, επαναλαμβάνω για να γίνεται κατανευτό για αυτούς που δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες αυτές μην έχοντα διαβάσει το βιβλίο μου «Ο Μυστικό Πόλεμος». Είναι ένα τόλμηρο βιβλίο στο οποίο καταθέτω τέλος πάντων όλη τη δική μου εποπτεία πάνω σε αυτό το μυστικό ζήτημα το οποίο μελετώ και ψάχνω και παρατηρώ επί χρόνια, αλλά... Υπήρχε πάντα, ξέρετε μια είδου συγκάληψη, α το πούμε, ένα είδου μυστικισμού, ένα είδου απαγόρευση του να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Είναι και πολύ περίεργα. Αλλά με τι εξελίξει στο μυστικό πόλεμο, που όποτε εντείνεται αρχίζει και βγαίνει και στην επιφάνεια και εκδηλώνεται. Τώρα τελευταία γίνεται τόσο μεγάλο πόλεμο που προέρχεται από το μυστικό πόλεμο, που δεν υπάρχει πλέον λόγο ιδιαίτερη ε, μυστικότητα. Αυτό είναι το σκεπτικό. Και μπορούμε να μιλάμε πιο ανοιχτά για αυτά τα πράγματα γιατί εδώ γίνεται χαμός, για αυτό. ας το πούμε έτσι λαϊκά. Ε, παρατηρούμε λοιπόν διάφορες ας πούμε για το ζήτημα αυτό που μας απασχολεί εμάς στον χώρο που ασχολούμαστε, που είναι τα μεγαλύτερα νέα, για τον χώρο αυτόν, τον χώρο της έρευνας του παράξενου, ε, της, ε, ε, ε, ε, ε, το χώρο των εναλλακτικών κοσμοθεωριών, της έρευνα των μυστηρίων, της εξερεύνηση του αγνώστου. Μεταφυσική φιλοσοφία κλπ. Και, και βέβαια τη ουφολογία είναι κομμάτι του χώρου αυτού, το, ο, ο, ο, ο οποίο μα απασχολεί επί τόσα πολλά χρόνια, εμά που ασχολούμαστε ειδικά και ιδιαίτερα με αυτά τα πράγματα. Ε, ξεχωρίζω μία ε, συνεντευξούλα από τον Κρι Μέλλον. Ε, έχω αναφερθεί στον Κρι Μέλλον στι. Στην τριλογία αυτών των εκπομπών Αν θυμάμαι καλά Στην πρώτη εκπομπή 11 Ιουνίου Που κάναμε στον κώδικα μυστήριων Με τον Βασίλη Μπαντίδη Εκεί έχω αναφερθεί ιδιαίτερα στον Κρίς Μέλλον Ο οποίος είναι ο, Μέχρι πρότινος Ο επικεφαλής σύμβουλος του, Υπουργού, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Των ΗΠΑ. Πολιτειών πρώην αυτή τη στιγμή, πρόσφατα, ε, ο οποίο ε, έχει συνταχθεί, ας ούμε, υπέρ τη ε, διαδικασίας των αποκαλύψεων. Έχει συμμετάσχει, ας το πούμε έτσι, στην θετική συνωμοσία που έγινε στο Μυστικό Πόλεμο από την φωτεινή θετική παράταξη για να ε, ε, βγουν αυτά τα πράγματα στην επιφάνεια και να προκύψει επιτέλους η εξέλιξη του να γίνει αλλαγή, να μπορούν καταρχάς να συζητηθούν ελεύθερα, γιατί υπήρχε τεράστιο ταμπού, τεράστιο στίγμα για τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν βρίσκονται, από τον απλό άνθρωπο μέχρι το στρατό και την αεροπορία και το πεντάγωνο και την κυβέρνηση κλπ. Και κατ' επέκταση να προκληθεί και όλο το ντόμινο το οποίο ήδη έχει προκληθεί και συνεχίζει. Ε, ξεχωρίζουμε λοιπόν από τη συνέντευξη αυτή κάτι το οποίο υπερτονίζει ο δηλαδή του γίνεται η κλασική ερώτηση «Οκ, ε, okay, μιλάτε λοιπόν για τα UAPs, για τα UFOs δηλαδή και λέτε ας πούμε όλοι σας ότι δεν είναι δικά μας, δεν είναι αμερικάνικα δηλαδή και έχετε ε, εξασφαλίσει το γεγονός ότι δεν είναι ρωσικά ή κινέζικα. Ναι, λέει ο Chris Mellon, είναι τελείως ξεκάθαρο αυτό εδώ, έχουν γίνει όλες οι, οι έρευνε και δεν θα μπορούσε να είναι ο οποιοδήποτε... Ε, παράγοντα μεγάλων δυνάμεων, διότι παρουσιάζουν μια τεχνολογία και μια κινητικότητα τέτοια η οποία δείχνει ότι αν μιλάμε για τεχνολογία είναι κάτι τόσο πολύ αναπτυγμένο το οποίο ξεπερνάει κάθε γνωστό δικό μας πράγμα γήινο, όχι απλά αμερικάνικο ή κινέζικο. Φυσικά αυτό που υπονοεί είναι αυτό που ήδη ξέρουμε ότι τα... Τα σκάφη αυτά παρουσιάζουν ε, τέτοια κινητικότητα η οποία, οποία παραβαίνει τους νόμους της φυσικής τους νόμους της, της αεροδυναμικής τους νόμους της βαρύτητας ε, τους νόμους της πραγματικότητας και έτσι λοιπόν είναι το ίστατο υπερόπλο για αυτό τον λόγο και ασχολούνται τόσο πολύ τόσα χρόνια ε, βλέποντας δηλαδή αυτά τα πράγματα λένε το θέλουμε και εμείς, πώς το κάνουν αυτό είναι, εκεί είναι το, το κλειδί δηλαδή έχει να κάνει με την με την άμυνα καταρχάς και αν αυτά πετούν εδώ πάνω από τις στρατιωτικέ μας εγκαταστάσεις στον αέρεο χώρο μας και τα λοιπά αυτό σημαίνει ζήτημα καταρχάς εθνικής ασφάλειας και στα πλές, και αυτό λένε και στο Κογκρέσο τώρα ότι στα πλαίσια της εθνικής ασφάλειας πρέπει οπωσδήποτε να ανακαλύψουμε τι είναι αυτά και ποιοι είναι και έτσι λοιπόν γίνεται η ε, ε, ερώτηση που παίζει αυτή την εποχή στον Chris Mellon, σε αυτή την συνέντευξη ε, ένα παράδειγμα φέρουν έτσι των αντίστοιχων τέτοιων συνεντεύξεων από τέτοιου ανθρώπους όπου τον ρωτούν οι δημοσιογράφοι και του λένε οκ, okay, ε, άρα το εναλλακτικό σενάριο ποιο είναι, δηλαδή δεν είμαστε εμεί, δεν είναι Αμερικάνικα, δεν είναι Κινέζικα δεν είναι Ρώσικα, άρα ποιαν είναι και λέγεται ευθαρσώς ότι το μόνο σενάριο που μένει είναι να είναι aliens να είναι εξ αυτό λοιπόν είναι το, το, το, το κλειδί εδώ του, του πράγματος αυτά τα πράγματα που προκύπτουν πάνω σε αυτές τις ομιλίες τις συζητήσεις και τι εντεύξεις ότι, το, ότι δεν μιλούν ανοιχτά για ένα εξωγήινο ή τέλος πάντων ξένο σενάριο ε, αλλά με οτιδήποτε λέγεται αυτό το πράγμα ε, ε, μένει εντελώς ανοιχτό εντελώς πιθανό και εντελώς λογικό δηλαδή είναι το μόνο σενάριο που μένει αυτό είναι όλη η ιστορία Τώρα εμείς που ασχολούμαστε με αυτά Και ε, γνωρίζουμε και την πολύχρονη 80 ετών τουλάχιστον ε, Σχεδόν ε, Ιστορία της οφολογία, Γνωρίζουμε ότι τα σενάρια είναι περισσότερα Και θέλουμε Με τη συγκυβένητηά μου που το συζητούσαμε νωρίτερα ε, Θέλουμε εδώ να καταθέσουμε Αυτά τα σενάρια έτσι με δύο λόγια Εφόσον δεν πρόκειται για μυστική τεχνολογία των γνωστών δυνάμεων ή για ανθρώπους των γνωστών μεγάλων δυνάμεων που βρίσκονται πίσω από αυτοί ε, λένε λοιπόν ότι το μόνο σενάριο που μένει να είναι εξωγήινη Δεν είναι αυτό το μόνο σενάριο Ίσα ίσα που υπάρχει μεγάλη τάση στην ουφολογία η οποία τώρα τελευταία έχει αρχίσει αυτην λενε δικαιώνεται πάρα πολύ και έχει βγει πολύ μπροστά ισα μάλιστα είναι αυτή η τάση της υφολογίας που έχει επηρεάσει τι εξελίξεις ε, που έχουν προκληθεί ε, υπάρχει αυτή η τάση η, η οποία ε, έχει καταλήξει σε συμπεράσματα μέσα από τα στοιχεία, τι έρευνε, τα περιστατικά, τα πάντα με τον ουφολογικό τρόπο ε, ότι πιθανότατα πρόκειται για, όχι για εξωγήινους όπως καταλαβαίνουμε τους εξωγήινους αλλά για έναν άλλο κόσμο, ε, μια άλλη πραγματικότητα παράλληλη με τη δική μας σε μια άλλη διάσταση όπως θα έλεγε ας πούμε έτσι η λαϊκή φιλολογία γιατί αυτό τώρα θέλει συζήτηση δεν μπορεί να είναι ακριβέσει, έτσι όπως το λένε με την άλλη διάσταση ας πούμε σε μια άλλη πραγματικότητα παράλληλη με τη δική μας δηλαδή σαν να λέμε αυτοί οι aliens αυτα, αυτά τα όντα αυτοί οι επιβάτε και πιλότη των νυπταμένων δίσκων μαζί με τα οχήματά τους αυτά και με πάρα πολλά άλλα Παράξενα φαινόμενα που τα συνοδεύουν και εδώ είναι και το ζουμί του πράγματος ε, όλο το φαινόμενο δηλαδή μαζί με τα πολλά φαινόμενα που το συνοδεύουν αυτό, όλο αυτό είναι το μυστήριο της φάσης και όχι απλά μια παράξενη πτήση ενός σκάφου. Ε, φαίνεται να ε, για πολλούς ειδικού και ανθρώπους που το έχουν ψάξει πολύ και εγώ είμαι από αυτού που συμφωνού συμφωνώ μαζί τους συμφωνούμε μαζί τους εδώ στο μυστικό διαστημικό σταθμό ότι πρόκειται για εξοδιαστασίακη κατάσταση δηλαδή ε, για ε, κόσμους που βρίσκονται σε μια, άλλη, ας το πούμε έτσι, σε μια άλλη συχνότητα από τη δική μας αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μεγάλα μυστικά του χωρόχρονου τα οποία δεν γνωρίζουμε και επίσης θα μπορούσε ταυτόχρονα να, είναι, να πρόκειται για όπως ε, είναι η κοινή αντίληψη των πραγμάτων περί εξωγήινων ότι προέρχονται δηλαδή από κάποιον άλλον μακρινό ίσως και κοντινό πλανήτη, ε, αλλά αυτό θα σήμαινε με την οπτική αυτή ότι υπάρχει κάποια άμεση σύνδεση της Γης με τον πλανήτη αυτό, ε, άμεση σύνδεση όπου δεν χρειάζεται κάποιος από τον πλανήτη αυτό να ταξιδέψει σαν το Star Trek με το Enterprise για να έρθει εδώ σε εμάς ή για να πάει εκεί ότι υπάρχει μία άμεση σύνδεση μεταξύ των πλανητών αυτών, μία πύλη, σαν να λέγαμε, την οποία ανοίγεις και βρίσκεσαι κατευθείαν εδώ ή κατευθείαν εκεί. Αυτό θα μπορούσε να μας μπερδεύει, αν θα ίσχυε κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να μας μπερδεύει ε, ότι αυτοί προέρχονται από έναν παράλληλο κόσμο ή από μια άλλη διάσταση. Δηλαδή να χρησιμοποιείται μια, παρά, μια παράλληλη κατάσταση ή μια άλλη διάσταση για τη σύνδεση των δύο πλανητών του των δύο αυτών κόσμων. Αυτό είναι λοιπόν ένα σενάριο ε, που είναι υποσημείος του σενάριου του εξωδιαστασιακού που δεν θέλει τελείως να αποκλείσει την, την ύπαρξη ε, ε, της φάσης αυτής ε, που συμπεριλαμβάνει έναν άλλον πλανήτη. Φυσικά εννοείται ότι εκεί έξω υπάρχουν εκατομμύρια εξωγήινοι πολιτισμοί. Το σύμπαν είναι τιτάνιο και είμαστε στα γενοφάσκια μας εμείς στην παρατήρηση του. Έχουμε αρχίσει να το παρατηρούμε, ας πριν από... σε σχέση με τους χρόνους του Σύμπαντος, πριν από κλάσματα του Δευτέρο Λέπτου. Ε, και είναι δεδομένο ότι υπάρχουν εκατομμύρια εξωγήινοι πολιτισμοί εκεί έξω. Ε, το ζήτημα είναι ότι οι αποστάσεις και ο χρόνος στο Σύμπαν είναι τόσο τιτάνιες που χρειάζεται, για να μπορεί να υπάρχει κινητικότητα από αυτού του πολιτισμούς, χρειάζεται μια μία τεχνολογία τόσο υψηλή η οποία ξεπερνάει την υπάρχουσα ε, επιστημονική φαντασία μας αν θέλουμε να την κάνουμε λεπτομερή για να δούμε αν είναι πρακτική ή όχι. Ταυτόχρονα από πού μπορούν να προέρχονται λοιπόν. Είτε προέρχονται λοιπόν είναι εξωγήινοι και προέρχονται από κάποιο άλλο πλανήτη είτε είναι έξω διαστασιακή από ένα παράλληλο κόσμο, είτε είναι έξω αλλά ε, στην κινητικότητά τους και προέρχονται πάλι από έναν άλλο πλανήτη, είτε τα σενάρια τα υπόλοιπα βέβαια είναι η κουφιαγή. Ένα σοβαρό σενάριο, εγώ έχω γράψει δύο βιβλία για το ζήτημα, έχω παρουσιάσει το ζήτημα αυτό στην Ελλάδα από τη δεκαετία των 90 ακόμη, ε, μπορεί κάποιος να ανατρέξει αν δεν το έχει κάνει στα βιβλία μου «Κούφια Γη» και είσοδο στην Κούφια Γη» το ένα το 1997 και το άλλο του 2004 είναι εξαντλημένα αυτή την περίοδο αλλά γίνονται κινήσεις ε, αυτή την περίοδο από το αόρατο κολέγιο να επανεκδοθούν ας πούμε, σε συλλεκτικά περιορισμένα αντίτυπα θα δούμε ε, το, είναι σοβαρό το σενάριο λοιπόν να υπάρχει ένας μυστικός κόσμος και αυτό ο μυστικό κόσμο να βρίσκεται στην κούφια γη Τώρα τι καταλαβαίνει ο καθένας με το κούφια γη Είναι μια άλλη ιστορία ε, Υπάρχει η βασική θεωρία της κούφιας γης Του παρελθόντος Η οποία λέει ότι η γη είναι κούφια Υπάρχουν δύο ανοίγματα στους πόλους Ένα στο νότιο και ένα στο βόρειο Ή ε, εντελώ κούφια μέσα Έπειτα από κάποιο πάχος του Στρώματος του Φιλίου της γης Μετά είναι κούφια και στο κέντρο της γης υπάρχει ένας μικρός μυστικός ήλιος. Ε, υπάρχει κανονικό περιβάλλον μέσα και εκεί υπάρχουν κάποιοι κρυμμένοι ε, από εμά στην ουσία πολιτισμοί, οι οποίοι είναι ανώτεροι από εμά. Και υπάρχει μάλιστα και το σενάριο, θα μπορούσε να είναι εξωγήινοι πολιτισμοί, δηλαδή να είναι εξωγήινοι οι καταγωγοί τους. Αλλά άμα κοιτάξει τέτοια σενάρια, μπορεί να καταλήξει ακόμα να σκέφτεσαι ότι και εμεί οι ίδιοι είμαστε εξωγήινοι... ή αποτελούμε ε, απογόνους εξωγήινων... μιας παλαιότατης εξογίνης παρέμβασης εδώ στη ζωή, στη γη. Οπότε και επίση ε, το εξωγήινο ας πούμε είναι και λίγο σχετικό. Ε, έχω πει επανελειμμένως το παράδειγμα με τον απικισμό του Άρη. Αν αύριο το πρωί θα πάμε ε, να απικήσουμε τον Άρη και γεννηθούν παιδιά εκεί πέρα και περάσουν τα χρόνια και οι αιώνε αυτοί οι άνθρωποι στον Άρη εκεί θα είναι γιήινοι ή αριανοί αριανοί φυσικά με καταγωγή από τη γη έτσι λοιπόν κι αν ένα εξωγήινος έρθει εδώ σε εμά και καθίσει εδώ πέρα 100 χρόνια, 200 χρόνια, 500 χρόνια 10.000 χρόνια είναι γιήινος κι αυτός ε, με εξωγήινη καταγωγή και έτσι λοιπόν το ζήτημα εξωγήινη είναι μεγάλο γιατί μπαίνουν σε αυτό και όλα αυτοί οι παράμετροι το ξαναλέω εάν υπάρχουν εξωγήινοι που είναι εδώ ή ήταν εδώ ανέκαθεν ε, δεν έχει νόημα από ένα σημείο και μετά το, το διαστρεβλώνουμε το, το πράγμα εάν το λέμε ότι είναι εξωγήινοι γιατί αν είναι εδώ ένα εκατομμύριο χρόνια ή ξέρω εγώ εκατό χρόνια δέκα χρόνια ακόμα και αν πηγαίνουν έρχονται κάποιοι από αυτού. Ε, τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι είναι γήινοι αυτό σημαίνει και μπορεί μάλιστα να είναι και πιο γη από μας να είναι παλαιότερα, παλαιότερα από μας εδώ είναι πολλά ανοιχτά τα σενάρια το κάθε ένα από αυτά είναι βιβλιοθήκη ολόκληρε που έχουν γραφτεί για αυτά τα ζητήματα και θα μπορούσε για να κατατεθεί να συζητιέται επί άπειρε εκπομπές το κάθε ένα σενάριο από αυτά και ή κάθε μικρή ή μεγάλη παράμετρός του τόσο μεγάλο είναι αυτό το κομμάτι των μυστηρίων και τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν ασχοληθεί σοβαρά με αυτά που να μπορεί να ισχύει αυτό που λέω Η, το άλλο σενάριο είναι να υπάρχει ένας μυστικός πολιτισμός μια μυστική κοινότητα ε, ε, στον κόσμο μας που έχει λειτουργήσει παράλληλα με την που έχει λειτουργήσει το παρελθόν και λειτουργεί παράλληλα με τη δική μας κατάσταση δηλαδή να υπάρχει κάποιο μέρος στον κόσμο ή κάποια μέρη στον κόσμο τα οποία φιλοξενούν έναν κρυφό μικρό πολιτισμό ο οποίος έχει ξεφύγει τελείως είναι ανώτερος από μας θα μπορούσε να είναι απομεινάρη των παλαιότατων των ανώτερων χαμένων πολιτισμών του μακρινού παρελθόντος ε, και συνειδητά ας ούτε, να έχει μείνει κρυφά από εμάς ή ακόμη και να έχει κάποια μυστική σύνδεση με, τη, με, με τα μεγάλα κράτη της γης, το που κάποια στελέχη τους γνωρίζουν ίσως κάτι από αυτά τα πράγματα ή κάποιο κομμάτι των επιστημόνων, απαιτεί δηλαδή εδώ το πράγμα την ύπαρξη κάποιας ας πούμε μικρής ή μεγάλης παγκόσμιας ε, ε, συγκάλυψης ας πούμε αυτού του γεγονότος το οποίο αν υπάρχει θα έχει προκληθεί από αυτού τους ίδιους οι οποίοι επειδή είναι άνθρωποι και αυτοί θα μπορούσαν καλύστα, να κυκλοφορούν ανα πάσα στιγμή ανάμεσά μας ή ακόμη και να ε, συμμετέχουν στην κοινωνία μας και στα πολιτικοκοινωνικά μας πράγματα στα επιστημονικά μας πράγματα ενώ προέρχονται από εκεί από αυτόν τον μυστικό πολιτισμό ο οποίο είναι οπουδήποτε ο πλανήτης μας είναι στην πραγματικότητα σχεδόν αναξερεύνητος ε, και σχεδόν δεν, υ δεν υπάρχουν άνθρωποι στα, στα περισσότερα σημεία του πλανήτη. Οι άνθρωποι είναι στην των τόπων του πλανήτη Τιτάνια, αχανή ανεξερεύνητα μέρη που δεν τα παρακολουθεί κανείς που δεν υπάρχει κανείς εκεί στα οποία θα μπορούσε να συμβαίνει κάλλιστα κάτι τέτοιο ε, Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό περί του ανεξερεύνητου πλανήτη γη είναι μια ειδική θεματολογία που σηκώνει επίση πολύ μεγάλη ειδική συζήτηση ε, Αυτή λοιπόν secret people θα τους ονομάζαμε αυτός ο μυστικός λαός ο οποίος βρίσκεται εδώ ανάμεσά μας θα μπορούσε να είναι όλη αυτή η ιστορία ε, αυτό φυσικά καταλαβαίνετε ε, όλα αυτά τα σενάρια που είπα υπάρχει και μια οπτική πολλές φορές η πραγματικότητα διαψεύδει την πιο άγρια φαντασία πούμε, ακόμη ανώτερη η πραγματικότητα ακόμη πιο άγρια όπως το έλεγε παλιά και ο Λόρδος Μπάιρον και έχει μείνει να το λέμε «Life is stranger than fiction» η ζωή είναι πιο παράξενη από, το, από τα μυθιστορήματα από τη μυθιστορία, από το fiction ε, θα μπορούσε λοιπόν να, τα σενάρια τα οποία ανέφερα να ισχύουν ταυτόχρονα και τα, όλα μαζί με κάποιο τρόπο είτε γιατί όλα μαζί συνδυάζονται είτε, για, είτε γιατί όλα μαζί παίζουν και έχουμε σούμε, διαφορετικές καταστάσεις στις ε, οποίες, οποίες δεν έχουμε εποπτεία. δηλαδή να υπάρχουνε και εξωγήινοι και εσωγήινοι και χρονοταξιδιώτε, και κάποιο μυστικό πολιτισμό και, ε, και ένα παράλληλος κόσμος... και να υπάρχει ή ή ακόμα καλύτερα να υπάρχει ένα μυστικό το οποίο, το οποίο δεν γνωρίζουμε και το οποίο είναι το κομβικό μυστικό του πράγματος... το οποίο με κάποιο τρόπο συνδέει όλα αυτά. Όλα αυτά αποτελούν δηλαδή απλώ κομμάτια των προσεγγίσεών μα επάνω στο μυστήριο αυτό, δικά μας... Ενώ δεν γνωρίζουμε αυτό το μεγάλο μυστικό το οποίο εξηγεί πως όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέω. Ε, πάντως, ε, γεγονός είναι ότι έχει αλλάξει και το πλέον αρχίζει να αλλάζει ακόμα και το επιστημονικό αφήγημα των πραγμάτων. Γιατί ε, υπάρχουν καθημερινές αλλαγές αφού έχει γίνει ήδη αυτό το paradigm shift και στο πώς αντιμετωπίζει η επιστημονική κοινότητα ή τέλο πάντων τα επιφανή μέλη της επιστημονικής κοινότητας τη παγκόσμιας το ζήτημα ε, βλέπουν ότι το αφήγημα το οποίο είχαν ή που δεν είχαν είναι προβληματικό και έρχονται τώρα να το ε, αναβαθμίσουν ας πούμε, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επιστημονική συζήτηση στην αλλαγή αυτή που γίνεται στην κουλτούρα να μπορούν να συζητιούνται πλέον αυτά τα πράγματα, αλλά κάπως αυτοί να τα ελέγχουν με το καινούριο του αφήγημα. Το οποίο φυσικά μετράει, ας πούμε, γιατί προέρχεται από επιστήμονε. Ε, θα συζητήσουμε και γι' αυτό σήμερα δύο λόγια. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο Παντελή Μα ακούει κανένα εκεί έξω. every years they get close enough to come back here to get their gold to take you home I'm locked behind asylum bars and you're looking at the moon and stars and you're aware there's something there Hundred thousand years ago was the last time that they were home. They taught us things, gave us machines, won't be long before they're back hope we don't attack lose it all because we will fall it's been a Since the ones that left us here Have seen our ways What will they say? From the Father to the Son There ain't no Holy One We're all alone Till they come home. Every hundred thousand years They get close enough to come back here Last summer, the director of national intelligence released a bombshell report that rocked the UFO community. It confirmed that vehicles of unknown origin and capability are operating on a reoccurring basis with seeming impunity and in restricted U.S. military airspace to boot. The report also cited 144 incidents since 2004 in which the U.S. military detected these enigmatic aircraft. And while the government is seemingly taking the issue seriously, there's one military branch that has seemed to have gone AWOL on the issue the united states air force former deputy assistant secretary of defense christopher mellon joins us now to discuss christopher thank you so much for joining the show so uh, first of all tell why do you think the air force is not really saying much about this i mean this seems to be pretty big news Yeah, it's baffling. And from the beginning, it's been the U.S. Navy. It's been Navy videos. It's been Navy reports. Uh, they've been very quiet. There's been a traditional stigma in the Air Force. I think that's part of it. But this, this lack of responsiveness to this degree is rather baffling. And do you think, uh, why do you think What do you think explains that silence? Is it just a is there genuinely something that is being covered up or is it a kind of bureaucratic, well, we don't have to be transparent with you, you know, who are you or the government that kind of thing? Yeah, so so we don't know, but it's it's uh it does cause you to wonder if perhaps they're covering something up because They released a report in 2015 identifying 1,800 incidents between 2010 and 2015 of unknown tracks of interest. Now this report comes forward and they seem to have virtually nothing to say and nothing to contribute. We know that F-15s have been scrambled, that's press reporting. We know that NORAD has hundreds of unknowns every year in, in the atmosphere and thousands in space. Um, it, it's rather bizarre that they they claim in the UAP Task Force, they're still trying to get information from the Air Force after all these months. Hey, Christopher, when did you first get interested in this, in this issue? What was it that got you into it? Uh, I was a young boy and saw a home video that uh, essentially a neighbor had made, and it showed a large UFO in broad daylight transiting through perfectly clear blue skies uh, with just a few cumulus clouds, It went into one of those, disappeared, emerged out the other side, and it was stunning. I don't know what ever became of that, but that, that picked my curiosity. So as the former deputy assistant secretary of defense, I think us average people believe that people like you that have had these positions should know what these things are and should know whether or not we've been visited by aliens and if uh, if we've got some of the bodies hiding in Nevada. So what is it? I mean, I, mean, really, I know it's, it's, it's kind of laughable, but I mean, that's that's what we think. So who would know what what these phenomenon are? Um, if there is somebody in the government, would it be the Air Force? Is that why they're mum about it? Do you think, well, they, they know what's going on here or who would know? That's a real that's a real possibility. And the sudden interest after a half a century of disinterest on the part of the American people, the American public, the sudden surge of interest from Congress has got them, it seems, in a very awkward position. And they seem to be struggling to determine what to say about it and how to say it and to whom. What, and why? Like, what, what, why? where does this struggle come from? Undoubtedly, there are some classified sources that they're very skittish about. And so they, they have concerns about revealing that. I'm sure that's part of it. There's also traditional bureaucratic resistance in the Air Force to anything associated with this issue. For example, we have Air Force pilots flying in the same test ranges as Navy pilots, The Air Force pilots have better instrumentation. They're not reporting the UFOs that the Navy is seeing in the same places in the same general time. When you say skittish class, classified sources, do you mean they're, do you mean they're skittish about uh, who these sources are and that they might not be reliable people or that were, we're concerned about revealing who they are? Because they're sensitive. I'm talking objective. about technical sources, technical no. sources and capabilities. So we have a massive space surveillance network and apparatus And it defies belief to think that there have not been any unidentifieds tracked by that apparatus over such an extensive period of time. Certainly, if the Navy's had so many incidents, the Air Force must have had many, many more because they're, they're looking at far larger areas with far greater fidelity uh, all over the world. Uh, what has been the most uh, persuasive or intriguing thing that you came across while you were serving? Well, at the time, there was an incredible taboo against this, uh, discussing this topic at all. I had a Navy officer call me up one time from a Navy base and describe an incident that had just occurred. He had witnessed the UFO himself. He spoke with the pilot uh, right after he landed. The pilot wanted to get back in the jet and take off and chase this thing. And in sort of elliptical Uh, ovoid-shaped UFO had circled this U.S. Navy fighter aircraft in broad daylight over an Air Force base in Florida. I think it, it, most people would have a hard time, right, understanding why the Navy and the Air Force are so not in sync on this, why one, you know, government, military institution, Would would would is there? It's truly a cultural difference. Is is that what you think it is? I do. I also think it's a mission difference. So, if you're the Navy, it's easier to talk about lapses in air defense than if you're the Air Force. Mm. That's an acknowledgement of mission failure, right? right. So, if we so the have Air some Force reason is going to be reporting sea creatures and the <laughs> right, well, that's. That's what this report is like. It's very strange. We have a report on UAPs that comes in. It's almost all Navy information. It would be like a report on mysterious submarines off the coast of the United States where all the reporting is Air Force and there's nothing from the Navy. Mm. Yeah, there's, there's no shame on. in getting your airspace invaded by an alien. Well, like, why? <laughs> Do they think that they're going to get hauled before Congress and be like, how did you allow these aliens to, like, You know, get into your zone outside Hawaii or whatever. Uh, there are a lot of unanswered questions that that uh, are due. I think, for, and they're going to be receiving most likely from Capitol Hill. And some of them will be uh, along those lines. How how is this happening? Why is this happening? Uh, some of it's going to be why have you not been more forthcoming about this information and sharing this information? So I think there are, are quite a range of questions that remain unanswered. We're going to find out the, we were subsidizing what, the aliens. Yeah, <laughs> we were, we we're authorizing NIH uh, experiments. Oh, there. is that what They it were trained yeah, so, at the so School this, of Americas. Lab, yeah. lab creatures that are now <laughs> super yeah. sophisticated. Well, um, imagine imagine for a second that you do have something very sensitive that you're trying to conceal, and like Congress is asking you for information. About that general topic, you want to be responsive, but you also want to protect that information. How do you square that circle? Right, and be so very I vague. think i think that's part of the problem they're—they're they're confronted with. So, can you tell us, from your perspective, what are the what's the chance that these unidentified aerial phenomenon—they are our own military, maybe our own secret weaponry, maybe being developed even in the private sector alongside the military? Um, what are the chances it's a foreign military versus the chances that it's actual alien? Well, it's very interesting. The the report submitted by the Director of National Intelligence said we see no evidence that it's from a foreign government. Uh, none of the instances, that the 144 incidents they identified could be explained by U.S. classified research programs. So that leaves you wondering then what hypothesis best fits the facts. And frankly, the alien hypothesis fits the facts hmm. better than, well, than the alternatives I'm, I'm, i'm afraid to i have to say that hmm. that's exciting i know robbie doesn't believe it <laughs> <he's>... <laughs> Do well, you, robbie, i'm go. not questioning our subject matter expert i <laughs> i haven't seen any evidence and i'm i'm innately skeptical of it but uh but uh, no it, there it is it's, it's good to be skeptical that's the appropriate uh, position scientifically We, Skeptical. Yeah. No, and, and, be and, and again, facts, if our subject matter yeah. expert thinks that's the most likely explanation, I want to hear oh, that yeah. actually said, rather than you know danced around and be like, well, we don't really know. Who knows what it could be? So. I mean, the good news is, look, if it is alien, and we've been having these aliens visiting us for the last what 20 years that we know of, that we that we have documentation of, uh, probably much longer than that. If we go back to all of the people who've made claims, um, then they're benevolent, right? Or, or at least they're they're not hostile. They Otherwise, they would have. Right. You know, so there should this is. So to me, it's exciting. It's not something to fear. It's exciting unless they're playing the long game and they're just waiting to attack us. You know, they're like plotting out because they live a thousand years. You know, we only live like 70 and they live a thousand. And so they're waiting for their time. I don't know. But otherwise, I think it's kind of exciting. I think they're probably messing with our elections. <laughs> Maybe. Yes, yeah, <it's> well, them. <laughs> This Navy. goes back to at least World War II, and the reason we're concerned about it from national security standpoint is so much of this activity is in and around military training and operating areas and military facilities. Yeah. Uh, if they were just cruising through national parks or something, you know, we'd have a lot less concern. But in some cases, they're swarming Navy ships, they're swarming Air Force bases, they're interrupting planned uh, training operations. So that's why it becomes a concern from a national security standpoint. Although some experts on this issue say that they believe that the, that if it is alien, that they're actually preventing us from using nuclear weapons, that that these uh, sightings began after we started testing nuclear weapons and deploying nuclear weapons, and that they are in fact, uh, they know something about how that affects maybe space better than we do, and they're coming in to kind of prevent us from doing this. That's one of the theories that has been out there that they've been disarming even nuclear weapons. Maybe they're saving us from ourselves. You're quite right. It's not just a theory. It's been testified to by numerous retired military officers, Air Force officers themselves. And yet, to my knowledge, Congress has never asked that question. That is hanging out there. It's a sensational claim. It should be easy to put it to rest one way or the other. But Congress has never asked the question. Hmm. Well, maybe I should go, I guess, be in Congress, start asking questions. <laughs> <laughs> well Christopher Mellon, right. we really appreciate you joining us. Uh, my pleasure. Thank you you very much. Appreciate your interest your in the subject. the you. Thank you And more rising right rising this. after this. νύχτα every μετά τις Τις μας εκεί κάτω από το μυστικό σκάφος μας που βρίσκεται πέρα από τα πράγματα πάνω από τα πράγματα σε μια διαστημική εποπτεία και εκπέμπουμε εκεί κάτω τα μηνύματά μας τις ιδέες μας, τις συχνότητές μας και αναμεταδίδονται από το ίντερνετ ρέτοιο Αλμπίντο 14 Ακούσαμε προηγουμένως τον κρίση Μέλλον σε ένα κομμάτι των συνεντεύξεων των ημερών τον Κρίσ Μέλλον, τον πρώην επικεφαλή σύμβουλο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μέχρι πρόσφατα, ο οποίος βγαίνει και μιλάει, ας πούμε, πολύ για αυτά τα ζητήματα. Κατά την αποψή μου, ανήκει στην φωτεινή θετική παράταξη στο Μυστικό Πόλεμο, ενεργά, και είναι ένας από τους ανθρώπους κλειδιά που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στις αποκαλύψεις και στις εξελίξεις που γίνονται τώρα τελευταία πάνω στο καταπληκτικό αυτό ζήτημα. Ε, και πήρατε μια ιδέα από το πώς μιλάει και για τα πράγματα που σας έλεγα νωρίτερα. Είναι μια, ένα δείγμα, μια δειγματοληψία. Αναφέρθηκα προηγουμένως όμως στο επιστημονικό αφήγημα, το πώς αλλάζει αυτό και πώς κάνουν μια νέα προσέγγιση, η οποία δεν είναι εντελώς νέα, είναι προσέγγιση η οποία τείνει να γίνει το κεντρικό αφήγημα της ε, ε, ανώτερης επιστημονικής κοινότητα, εδώ και αρκετό καιρό, αλλά τώρα πλέον προβάλλεται και αναβαθμίζεται σε μεγάλο βαθμό όταν καλούνται οι επιφανείς επιστήμονες της επιστημονικής κοινότητα της παγκόσμιας να συζητήσουν για αυτά τα πράγματα. Αυτοί βέβαια δεν το προσεγγίζουν το ζήτημα σαν ένα... Ε, Μεγάλο μυστήριο με τα συνοδευτικά φαινόμενά του, όπω και είναι η πραγματικότητα όπω το βλέπουμε εμεί. Και ούτε συμμερίζονται ιδιαίτερα όλα αυτά τα σενάρια οι περισσότεροι από αυτού. Θέλουν να βρουν προσε... έναν τρόπο να το συζητάνε και ο τρόπο αυτό να είναι αυτό που λέμε legitimate, να είναι έγκριτο, να είναι έγκυρο, να είναι κατά κάποιο τρόπο σωστό, επιφυλακτικό και σωστό. Αυτό είναι, αυτό είναι το ζητούμενο για αυτού. Να βρούνε δηλαδή ένα μόντου οπεράντι ένα τρόπο λειτουργία ε, για να το συζητάνε πλέον ελεύθερα. Ε, αρχίζει γενικώ από, από ένα νέο κεντρικό αφήγημα. Αυτό το κεντρικό αφήγημα δεν προέρχεται από, από τον σκληροπυρηνικό επιστημονισμό. Θα αρχίσει αργά ή γρήγορα να τον χρησιμοποιεί, να χρησιμοποιεί αυτό το αφήγημα και αυτός εγώ κρίνω αλλά προέρχεται από τις παρυφέ του επιστημονισμού από τις παρυφέ, δηλαδή της ιδεολογίας της κυρίαρχης ιδεολογίας της επιστημονικής κοινότητα, η οποία ε, στην ουσία της προέρχεται από τη σκοτεινή αρνητική παράταξη στο Μυστικό Πόλεμο αλλά υπάρχουν πολλές πολυπλοκότες με αυτά τα πράγματα το πώς εξελίσσονται και πώς λειτουργούν που τα περιγράφω στο βιβλίο μου «Ο Μυστικό ε, χρειάζονται ολόκληρες διαλέξει τώρα εδώ προφορικά για να τα περιγράψω η, η κατάσταση λοιπόν αυτή στην επιστημονική κοινότητα ε, σας το αποκωδικοποιώ εγώ αυτή τη στιγμή ε, χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο αφήγημα για να γίνει κατανοητό πρέπει να δούμε λίγο το σοβαρό αφήγημα ή τη σοβαρή προσέγγιση καλύτερα ε, που υπήρχε μέχρι τώρα από τους πιο φωτεινούς ας πούμε νόες ε, στην επιστημονική κοινότητα καθηγητές και λοιπά. το σκεπτικό λοιπόν που υπήρχε μέχρι τώρα ήταν αυτό ήταν ότι μιλάμε για εξωγήινους οκ okay, ας μιλήσουμε για σου λέει είναι δεδομένο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εξωγήινοι πολιτισμοί εκεί έξω διαφόρων ειδών ε, σαν και μας, κατώτερα από μας ανώτερα από μας πολύ ανώτερα από μας δελος ξένοι ε, από μας που δεν μπορούμε να συλλάβουμε αυτή τη στιγμή ούτε με τη φαντασία μας κλπ. Κλ. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αυτή είναι διάσπαρτη στο σύμπαν. Δεν σημαίνει αυτό ο, δεν βλέπουμε εμεί τον τρόπο αυτή τη στιγμή ε, στην επιστημονική μας παρατήρηση να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους ή να μπορούν να έρθουν εδώ. Ε... Λέει λοιπόν το σκεπτικό αυτό η προσέγγιση αυτή του παρελθόντος ότι ε, υπάρχει οι αποστάσεις αυτές οι τεράστιες λοιπόν και να σας θυμίσω επίσης ότι έχουμε ανακαλύψει πάρα πολλούς εξωπλανήτες τα τελευταία χρόνια ε, αλλά αυτό είναι ένα ζητηματάκι το οποίο θα το θέσω σε λίγο μόλις αναφερθώ σε αυτά που θέλω να πω τώρα λοιπόν η προσέγγιση λοιπόν αυτή λέει έλεγε μέχρι τώρα η επιστημονική ο κοντινότερος πλανήτης αν μιλάμε για εξωγήνους λοιπόν μιλάμε για άλλους πλανήτες οπότε στη φάση αυτή είναι παντού και οπουδήποτε οι αποστάσεις όμως είναι... μιλάμε για τεράστιες αποστάσεις αυτό είναι το πρόβλημα μεταξύ τους και μεταξύ μας Λένε λοιπόν, ε, παρόλα αυτά θέλετε να μιλήσουμε για εξωγήινους Οκ, okay, α μιλήσουμε για εξωγήινους ε, Αφού υπάρχει αυτή η κατάσταση στο σύμπαν με τις τιτάνιες αποστάσεις ποιο είναι ο κοντινότερος πλανήτης σε εμά. Θεωρούν δεδομένο ότι στο ηλιακό μας σύστημα ε, Το οποίο κάνω την επισήμανση ότι είναι τιτάνιο Οι αποστάσεις ισχύουν να σε ένα βαθμό και για το ηλιακό μα σύστημα Είναι τιτάνιο το ηλιακό μας σύστημα, δεν είναι αυτό το αυτή η καρτούν εικόνα που έχουν οι περισσότεροι με τι μπαλίτσε τη μια δίπλα στην άλλη κλπ. Ε, Τέλο πάντων, αυτό είναι αντικείμενο μια άλλη συζήτηση. Την οποία έχω κάνει στο παρελθόν, αλλά μπορούμε πάντα να την ξανακάνουμε να την αναβαθμίσουμε. Ε, λοιπόν, θεωρούν δεδομένο λοιπόν ότι στου πλανήτε του ηλιακού μα δεν παίζει κάτι. Οπότε πάμε πλέον έξω από το ηλιακό μα σύστημα. Έξω από το ηλιακό μα σύστημα λοιπόν λένε στην προσέγγιση που κάνανε μέχρι στιγμής μέχρι, παλαιότερα μέχρι τώρα όπως λέω ε, οι επιφανεί επιστήμονες που καταδέχονται να ασχοληθούν με το θέμα λέγανε λοιπόν ότι ποιο είναι λοιπόν ο κοντινότερο πλανήτης προς εμάς έξω από το ηλιακό σύστημα είναι ο προξίμα B ο προξίμα B είναι στο α του κεντάβρου στο λεγόμενο α Σεντόρι οπότε απέχει 3,5 έτη φωτός είναι ο κοντινότερος πλανήτης που έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει στο ηλιακό μας σύστημα Ο κοντινότερος προς το ηλιακό μας σύστημα Και ο b ε, λοιπόν ε, Για να έρθει μια ε, στέρεη, χειροπιάστη κανονική ρουκέτα Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για κάτι άλλο και δεν ξέρουμε κάτι άλλο Μια ρουκέτα σαν τι δικέ μας, άντε λίγο ανώτερη από το προξίμα B εδώ πηγαίνοντας δηλαδή με 25.000 μίλια την ώρα θα κάνει 70.000 χρόνια για να έρθει εδώ. Από το προξίμα B, έτσι λένε. Επομένως εδώ κάνουν αυτό. Και ξαφνικά κάνουν. ωραία, μέχρι εδώ. Αλλά ξαφνικά κάνουν, έκαναν αυτό τον ακροβατικό συλλογισμό. Άρα δεν υπάρχουν εξωγίνοι που έρχονται εδώ. Γιατί, γιατί θέλουν 70.000 χρόνια για να έρθουν Επομένως αυτό είναι ένα ποσό Ετών ταξιδιού Απίστευτο Οπότε δεν το κάνουν, δεν μπορεί να το κάνει κάποιος Οπότε δεν υπάρχουν Δεν έρχονται Λοιπόν παρόλα αυτά όμως Βλέπετε ότι εδώ κάνουν ένα άλμα Εκεί δηλαδή που, είναι, που, που έκαναν ένα άλμα Εκεί που ήταν Λέγοντας τα αυτά, πούμε, σωστή Με λεπτομέρειες Ξαφνικά αφήνουν ένα κενό, σαν να λέμε πηγαίνει μια βόλτα. συναντάς ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, κάνει ένα άλμα πάνω από το γήπεδο ποδοσφαίρου, βρίσκει από την άλλη, α πούμε, και λες Σε ένα βήμα και συνεχίζει τη βόλτα μου. Ε, κάνουν έναν ακροβατικό συλλογισμό, δηλαδή, ένα άλμα στο συλλογισμό του. Καθώ το εκφράζουν αυτή την προσέγγιση, ότι θέλει 70.000 χρόνια για να έρθει μια ρουκέτα σαν τη δική μα η λίγο ανώτερη από τον προξίμα Μαμπή για παράδειγμα που είναι ο κοντινότερος πλανήτης και θέλει και άρα δεν υπάρχουν ε, Φυσικά ακόμα και η, και η προσέγγιση αυτή θα ήταν ας πούμε σαν να λέγανε οι, οι άνθρωποι πριν, πριν την εφέβρεση και την διάδοση του αυτοκινήτου, των αεροπλάνων κλπ σαν να λέγανε ότι ε, οι άνθρωποι στο παρελθόν ότι για να πας από τη Νέα Υόρκη στο Νέο Δελχή, α πούμε, για παράδειγμα, δεν γίνεται γιατί ένα άλογο για να πάει, θέλει χρόνια κλπ. Και και Είναι κάτι αντίστοιχο αυτό που λένε, άμα δεν το καταλαβαίνετε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, α το παρακάμψουμε. Ας παρακάμψουμε το γεγονός, δηλαδή ότι τα πράγματα συνεχώς εξελίσσονται και αλλάζουν και η υποθέσει της μίας εποχής διαψεύδονται από την εποχή που ακολουθεί, πάντα όπως διαψέστηκε και αυτό το σκεπτικό με το άλογο που είπα προηγουμένως, ε, είναι κάτι αντίστοιχο εδώ τώρα, σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτό είναι λοιπόν το αφήγημα. Τώρα, αυτό... Α σταθούμε λίγο ακόμα και στο αφήγημα το παλαιότερο αυτό τους. Τι ε, μας δείχνει ε, εμάς αυτό. Τι λέει δηλαδή στην ουσία. Λέει ότι... Ε, Ότι δεν υπάρχουν Αλλά είπαμε ότι αυτό είναι ένα σακροβατικό συλλογισμό. Βλέπουμε όμως ότι αν πρόκειται για εξωγήινους Ότι είναι εδώ Είναι πραγματικότητα Δηλαδή έρχονται τώρα και λένε Δεν είναι δικά μας, δεν είναι αυτό Άρα το μόνο που μένει είναι ότι είναι aliens Δηλαδή α, α, κατά πάσα πιθανότητα δηλαδή, είναι εξωγήινοι άμα λάχι Οπότε ε, βλέπουμε ότι παρόλο που λένε ότι ε, Επειδή θέλει 70 χρόνια από το προξήμα μπ για παράδειγμα Δεν υπάρχουν Αλλά παρόλα αυτά όμως υπάρχουν Άρα. Άρα οι ερωτήσει είναι δύο σε αυτό τις, Δεν τις λένε αυτοί Αλλά ας πούμε εμείς Είναι ολοφάνερες Να σας τι πω εγώ ποιε είναι αυτές οι δύο απαντήσεις Διαλέξτε και πάρτε είναι, Άρα Άρα ή δεν είναι Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εξωγήινη αυτή Και είναι η απόδειξη αυτή ότι δεν είναι εξωγήινη αυτο οτι δεν ειναι εξωγηινη αυτο το μέχρι πρότυνος Επιστημονικό αφήγημα Αποδεικνύει ότι παρόλο που υπάρχουν Νάτι είναι εδώ αυτό αποδεικνύει ότι αυτή δεν είναι εξωγήνη είναι κάτι άλλο Άρα πάμε στα υπόλοιπα σενάρια που ανέφερα νωρίτερα Καταλαβαίνετε Ή μπορούν και το κάνουν ας πούμε από το προξίμα B του παραδείγματος γιατί είναι τόσο ανώτεροι από εμάς στα πάντα που είναι στην ίδια κατηγορία με αυτό που λέμε θεοί Επομένω αν μετρήσουμε αυτό το ε, ε, μέχρι πρώτη ω επιστημονικό αφήγημα που ήθελε να προσεγγίσει αυτό το ζήτημα και το προσέγγιζε με αυτόν τον τρόπο, ο, ο οποίο μου φαίνεται αρκετά σωστό τρόπο εδώ που τα λέμε, ε, παρόλο, που έχει, παρόλο που είναι ε, ε, επινοημένο αφήγημα, δηλαδή μπορεί να του επιτεθεί του αφήγηματο αυτού, μπορεί να, να βρει δηλαδή τι τρύπε του, τα κενά του. Ήδη βρήκαμε και τον ακροβατικό συλλογισμό που κάνει. Αλλά η. η α, Ακόμα λοιπόν και με αυτό το. αυτό είναι αυτά τα δύο. Είναι ή, ο, ή δεν είναι εξωγήινοι λοιπόν, είναι κάποιο από τα άλλα σενάρια που συζητήσαμε, ή είναι θεοί. Διαλέξτε και πάρτε. Εγώ λέω ή είναι θεοί, ή είναι ultra terrestrials. Δηλαδή είναι από εδώ. Έρχονται από ένα παράλληλο κόσμο. Και αυτό η προσέγγιση για τους λεγόμενους ultra terrestrials και όχι έξτρατερέστριαλς έχει γίνει ε, μέσα στην ουφολογία και όχι μόνο ε, από τους ανθρώπους οι οποίοι ε, υποστηρίζουν ε, και εγώ είμαι ένας από αυτούς ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα διαχρονικό φαινόμενο το οποίο συμπεριλαμβάνει και άλλα πράγματα και το οποίο αλλάζει μορφές μέσα στους καιρού. δηλαδή το σενάριο των Ultra terrestrials ε, περιλαμβάνει το σκεπτικό, ότι η λεγόμενη εξωγήινη, που δεν είναι εξωγήινη, τα ταξωτικά, τα φαντάσματα, η εμφανίση των αγγέλων, οι θεοί της μυθολογίας και των αρχαίων πολιτισμών, ας πούμε, και λοιπά, και άλλα πάρα πολλά πράγματα, είναι στην πραγματικότητα το ίδιο φαινόμενο. Είναι ένα μυστήριο όλα αυτά. και Λέω λοιπόν εγώ σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό Οκ okay, ε, Οι απαντήσεις είναι δύο Ή δεν είναι εξωγήινοι Ή είναι θεοί ή, Είναι τόσο ανώτεροι που είναι θεοί Δηλαδή μπορούν να κάνουν αυτό το ταξίδι ας σούμε Και δεν το κάνουν 70.000 χρόνια Διότι έχουν μια τόσο πολύ αναπτυγμένη τεχνολογία Μιλάμε για τέτοιο ανώτατο πολιτισμό Τον οποίο δεν μπορούμε να συλλάβουμε κάνουν, Πώς το κάνουν και τι κάνουν Και είναι για μα δηλαδή που είμαστε μπροστά τους Είμαστε σαν μ με λίγα λόγια. Τι διαφορά έχουν τα μυρμήγκια από τους ανθρώπους, αυτή τη διαφορά έχουμε και εμείς από αυτού. Οπότε, οπότε είναι σε επίπεδο θεών για μας, ανεξάρτητα, τι είναι στην πραγματικότητα αυτή. Ε, επο, αυτό δηλαδή που, επομένως, εγώ λέω ή είναι θεοί, λοιπόν, συμφωνώ με, το, με τη δεύτερη απάντηση, ή είναι ούλτρατερέστριαλς, δηλαδή συμφω, είναι η, η ε, απόδοση της πρώτης απάντησης, ότι δεν είναι εξωγήιν. Λοιπόν, αυτή, αυτή είναι μια πρώτη κριτική την οποία πάντα κάναμε ε, σε αυτό το κεντρικό μέχρι, στιγ... μέχρι πρότινος ε, ε, επιστημονικό αφήγημα σε αυτή την επιστημονική προσέγγιση. Φυσικά η συζήτηση και το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερη που γινόταν και γίνεται ε, με αυτές τις προσεγγίσεις αλλά εγώ το είπα τώρα με δυο λόγια για να το συμπυκνώσω ας πούμε, να μπούμε στο νόημα. Λοιπόν, αυτό τώρα αυτή η προσέγγιση τώρα αλλάζει και σωστά αλλάζει πάλι σωστά νομίζω, διότι καταλαβαίνετε, η, να, να κάνουμε μόνο το σκεπτικό ότι η ηλικία της δικής, για παράδειγμα, είναι περίπου 3,5 με 4 δισεκατομμύρια έτη. Επομένως, τα 70.000 χρόνια μέσα στην ηλικία της δικής δεν είναι τίποτα, είναι ένα λεπτό. Ε, επίσης, ε, τα 70.000 χρόνια που λέει το, η προσέγγιση αυτή, η επιστημονική, είναι για μας πάρα πολλά που είμαστε εδώ στον κόσμο μας γίνει και... Το συγκρίνουμε με τις εποχές της δικές μας, ε, με την κατάσταση εδώ στο δικό μας πλανήτη και στο δικό μας χωρόχρονο, αλλά, και στην, αλλά το συγκρίνουμε κυρίως και με, την, ε, και με την διάρκεια της ζωής μας. Μέσω τη, το συγκριτικό μέγεθος που έχουμε για να καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα κατά πόσο είναι ε, απρόσιτα ή όχι ε, σε επίπεδο χρόνου είναι η σύγκριση που κάνουμε με αυτά με, με τη διάρκεια της ζωής μας. Δηλαδή εμεί ζούμε 70 χρόνια, οπότε τα 70.000 χρόνια είναι ένα υπερβολικό μέγεθος χρόνου. Ε, αν όμως ζούσαμε, για παράδειγμα, 700.000 χρόνια, ε, τα 70.000 χρόνια θα ήταν τίποτα, θα ήταν ένας μήνας για μας. Έτσι λοιπόν, εδώ μπορούμε να μιλάμε, γιατί, γιατί θεωρούμε, ε, αφού κάνουμε το ακροβατικό άλμα να πούμε ότι, ότι έρχονται με ρουκέτες και όχι με, άλλη, με κάποιο τελείως αφάνταστο τρόπο ταξιδιού, ε, γιατί δεν κάνουμε και το αντίστοιχο άλμα να πούμε ότι εντάξει και ας πούμε ότι ζουν 500.000 χρόνια αυτοί επομένως τα 70.000 χρόνια δεν είναι τίποτα για αυτούς είναι σαν να λέμε ταξιδέψουμε 6 μήνες ε, και επιπλέον ακόμα και 70.000 χρόνια με το σκεπτικό το δικό μας ότι άμα θέλουμε να ταξιδέψουμε στα άστρα θα πρέπει να ε, όπως ε, το πρόβλημα αυτό το λύνουν στι ταινίε επιστημονική φαντασίας όταν, που μα δείχνουν, α πούμε, ότι μπαίνουν σε κάποιο είδου τεχνητή χειμεριά νάρκης οι άνθρωποι στο ταξίδι, α πούμε, και μπορεί να του ξυπνήσει μετά με κρυονική αςούμε, και τέτοια. Οπότε μπορεί ένα ταξίδι να διαρκεί, α πούμε, ξέρω παράδειγμα 50 χρόνια, αςούμε, α πούμε, και αυτοί να είναι μέσα σε θαλαμίσκους, αςούμε, κρυονικούς, και μετά να του επαναφέρουν, να του ξυπνάνε, α Γι' φυσικά απλά πήραν έναν πινάκο, αλλά έχουν περάσει 50 χρόνια ταξίδι. Λοιπόν, ε, και λένε, α πούμε, επίση ότι αν θέλουμε να εξερευνήσουμε τα μακρινά άστρα θα πρέπει ας πούμε να υπάρχουν οικογένειες μέσα στο, στο Starship αυτό μέσα στο διαστημόπλιο αυτό να, να είναι γενιές δηλαδή ανθρώπων μέσα στο διαστημόπλιο και στο τέλος κάποια από τις επόμενες γενιές να φτάσει στον προορισμό ε, και άλλα τέτοια τα ξέρετε και από τις ταινίε. λοιπόν ε, ακόμα και έτσι λοιπόν θα λέω εγώ ένα τρελό σενάριο έτσι κι αλλιώς ακροβατικά άλματα στη σκέψη κάνουν και στην επιστημονική αυτή προσέγγιση ότι πε ότι εντάξει δεν ζουν 500.000 χρόνια, ζουν ψοκοδιακός, σαν και εμά. Οπότε τι του εμποδίζει να έχουν ταξιδέψει 70.000 χρόνια, γιατί όχι. Ή θα μπορούσε το ταξίδι αυτό των 70.000 ετών να μην γίνεται από του κατοίκου αυτού του πλανήτη, να γίνεται από κάποια τεχνητή νοημοσύνη ή από κάποιο είδου βιολογικά ρομπότσου, α πούμε, σάιμποργκ και τέτοια που να μην έχουν πρόβλημα να ταξιδέψουν για 70.000 χρόνια, μηχανήματα, ξέρω εγώ. Οι βιολογικά μηχανήματα. Πολλά μπορείς να πεις πάνω σε αυτό... Γι' αυτό και είπα ότι είναι μεγάλη η συζήτηση. Ε, το κάνανε λοιπόν και ταξιδέψαν 70.000 χρόνια. Και ήρθαν εδώ πριν από 70.000 χρόνια. Και 70.000 χρόνια είναι εδώ... επί 70.000 χρόνια. Να, και είναι αυτή εδώ που βλέπετε. Δηλαδή πολλά μπορείς να πεις... για να επιτεθείς... σε αυτό το κεντρικό αφήγημα. Γιατί και... Ε, η ηλικία τη γη είναι τέτοια που τα νούμερα τα οποία μα λένε, ας πούμε, είναι μέσα στα πλαίσια τη ηλικία τη γη. Τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια είναι η ηλικία τη γη. Έχει αρκετό χρόνο δηλαδή για να έχουν γίνει τέτοια πράγματα. αμαλάχη. αλλάξει. Ε, αυτό όμω ήταν το αφήγημα που το, η προσέγγιση επί, η επιστημονική αυτών που είχαν την καλή θέληση να συζητήσουν για αυτά τα πράγματα ε, και το κάνανε με αυτόν τον τρόπο και με άλλου συναφεί τρόπου, αλλά αυτό είναι ο κεντρικό που χρησιμοποιούσαν. Τώρα, έχει αλλάξει το αφήγημα αυτό πλέον. Και έχει αλλάξει ω εξή: Θα σας πω ποιο είναι το καινούριο επιστημονικό αφήγημα που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή που έχει γίνει paradigm shift. Αυτό το επιστημονικό αφήγημα δεν ε, άλλαξε χτες, αλλά σταδιακά έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό με ε, πώς το λένε, αποκορύφωση, α πούμε, την εξέλιξή του την σημερινή. Λοιπόν, το πρόβλημα το οποίο καταθέτουν στο καινούργιο επιστημονικό αφήγημα ότι υπάρχει είναι η ενέργεια. Δηλαδή ότι ένας πολιτισμός εξογίνος ή εμείς στο μέλλον ε, αναπτυσσόμαστε και μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα που ξεπερνούν τις υπάρχουσες δυνατότητες μας με την εκμετάλλευση της ενέργειας, δηλαδή όσο πιο καταπλητικά πράγματα πραγματικά θέλουμε να κάνουμε, τόσο μεγαλύτερη ενέργεια χρειαζόμαστε για να γίνουν αυτά. Και αυτό και άλλα ε, ζητήματα τα οποία μας καθιστούν ικανούς να είμαστε επεμβατικοί στο περιβάλλον ε, όλο και πιο πολύ ε, είναι αυτό που σύμφωνα με το καινούργιο επιστημονικό αφήγημα χαρακτηρίζει το επίπεδο τη ανωτερότητας των πολιτισμών ε, ιδωμένο ανατερώνται του πολιτισμού του σύμπαντος, δηλαδή των εξωγήινων πολιτισμών συμπεριλαμβανωμένων και του δικού μας. Και έτσι λοιπόν, λέει λοιπόν το αφήγημα αυτό, ότι ε, υπάρχει ένας χώρος πολύ υψηλών ενεργειών, ο οποίος έχει ανακαλυφθεί και ο οποίος εξερευνείται συνεχώς ε, και όλες οι θεωρίες της υψηλής φυσικής και τη υψηλή αστροφυσικής ε, παίζουν και, παίζουν και αυτό τον χώρο των υψηλών ενεργειών, σε ό,τι λένε. Ε, αυτό ο χώρος των υψηλών ενεργειών είναι γνωστός ως Planck Energy, από τον Max Planck, ο οποίος ε, ε, τον ανακάλυψε. Τον ε, γνωστό, μεγάλο φυσικό Max Planck του Max Planck Institute, και κλ, κλπ. Κλ. Των εξισώσεων του Planck, κλπ. Λοιπόν. Αυτός ο χώρος των υψηλών ενεργειών του Planck Energy δηλαδή είναι σαν ε, φανταστείτε ένα μεγάλο το κάνω τώρα ας πούμε καρτούν ένα μεγάλο χωράφι ενέργειας κάπου σε ένα ψηλό βουνό στο οποίο όμω δεν έχουμε πρόσβαση στο οποίο αν είχαμε θα εξασφαλίζαμε πούμε, την ενέργεια για όλο τον πλανήτη για όλο το σύμπαν κλπ, κλπ Κάτι ανάλογο ε, Αλλά ας δούμε λίγο το σκεπτικό με τους τύπους των πολιτισμών που ε, έχει αυτό το και το νέο επιστημονικό αφήγημα πως κάνει τη τυπολογία δηλαδή των, των πολιτισμών και των εξωγήινων πολιτισμών φυσικά ε, λέει το εξή: ότι για να μπορούν να έρθουν εδώ πέρα αυτοί ε, θα πρέπει να είναι πολύ πιο μπροστά από εμά. και αυτό το πολύ πιο μπροστά είναι σχετικό. Είδαμε δηλαδή για παράδειγμα ότι τα τελευταία 150, -150 χρόνια είχε μία ανάπτυξη ο πολιτισμός μας εδώ στη γη που δεν είχε τα τελευταία 50.000 χρόνια 300.000 χρόνια κλπ. Ε, έτσι λοιπόν, το πότε μπορεί να φτάσει κανεί σε ανώτερο πεδίο, στον, σε ανώτερο σημείο στον πολιτισμό του, είναι λίγο σχετικό. Όταν λέμε λοιπόν ότι είναι πολύ πιο μπροστά από εμά, τι ακριβώ εννοούμε, εννοούμε ότι είναι 100 χρόνια πιο μπροστά από εμά. Ή, να το πάρτε το κι εμείς εμεί πόσα χρόνια χρειαζόμαστε για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο να μπορούμε να κάνουμε τέτοια ταξίδια και να έχουμε τι δυνατότητε αυτών των εξωγήνων των υποτιθέμενων. Λοιπόν. Και λένε λοιπόν ότι υπάρχει ο, ο πολιτισμός τύπου 1, Χωρίζουν τους πολιτισμούς σε τύπους, 1, 2 και 3. Υπάρχει ο πολιτισμός τύπου 1. Τώρα, αυτά τα έχετε ξανακούσει ενδεχομένω, αλλά δεν γνωρίζει ο πολιτισμός μας τις λεπτομέρειες αυτών των τύπων. Αυτές θέλω να θείξω. Ε, ο πολιτισμός τύπου 1 σημαίνει ε, ότι έχει σαν κομβικό ζήτημα την επεμβατικότητα, δηλαδή τι δυνατότητές μας να επεμβούμε στο περιβάλλον μας και στον εαυτό μας κλπ ο πολιτισμός τύπου 1 ο οποίος είναι αν μιλάμε για εξωγήινους είναι από 100 χρόνια μπροστά από μας μέχρι 1000 χρόνια μπροστά από μας χαρακτηρίζεται αυτή η απόσταση στον χρόνο από μας ε, ως πολιτισμός τύπου 1 δηλαδή ένας εξωγήινους πολιτισμός ο οποίος θα είναι 100 χρόνια μπροστά από μας ή μέχρι 1000 χρόνια μπροστά από μας και αντίστοιχα εμείς Μπορούμε να μπούμε σε αυτό τον ίδιο τύπο πολιτισμού σε 100 έως 1000 χρόνια από τώρα. Αντίστοιχα. Ο πολιτισμός τύπου 1 λοιπόν είναι αυτός ο πολιτισμός ο οποίος έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί την ενέργεια του κόσμου στον οποίο ζει, του πλανήτη στον οποίο ζει. Με αποτέλεσμα να μπορεί να γίνει επεμβατικός στον ίδιο τον πλανήτη. Δηλαδή να μπορεί να, ε, να επεμβαίνει στον καιρό να επεμβαίνει ας πούμε στους σεισμούς, στα ηφαίστεια να μπορεί να, να επεμβαίνει στον καιρό του πλανήτη να μπορεί να επεμβαίνει σε οποιαδήποτε φυσική δύναμη του πλανήτη συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών καταστροφών ή και των φυσικών τρόπων ε, απο, απομύζησης ενέργειας λοιπόν αυτό εδώ ο πολιτισμός τύπου 1 θα τον χαρακτηρίζαμε λοιπόν πλανητικό πολιτισμό πλανετάρι γιατί εκμεταλλεύεται την ενέργεια του πλανήτη και μπορεί να επεμβεί με όποιο τρόπο θέλει επάνω στον ίδιο τον πλανήτη ε, υπάρχει ο πολιτισμός τύπου 2 ο πολιτισμός τύπου 2 είναι ε, από 1000 έως 10.000 χρόνια μπροστά από μας ή εμείς θα είμαστε σε αυτό το τύπου 2 σε χίλια χρόνια από τώρα ή έως 10.000 χρόνια από τώρα αυτός ο πολιτισμός είναι ο στέλαρ πολιτισμός Ο αστρικός πολιτισμός Δηλαδή είναι ο πολιτισμός αυτός Ο οποίος είναι τόσο ανώτερος Ο οποίος έχει ξεφύγει από το πλανητικό επίπεδο ε, Και μπορεί να αντλήσει την ενέργεια Ενός άστρου Του ήλιου του δηλαδή Να επεμβεί δηλαδή στο άστρο του πλέον Όχι στον πλανήτη μόνο και, Άρα να μπορέσει να πάρει Απίστευτα ποσά ενέργειας απευθεία, όσα θέλει Όσα πολλά θέλει από το άστρο του ηλιακού του συστήματος και κατ' μετά από τα άλλα άστρα αμαλάχη καθώς επεκτείνεται γιατί μιλάμε πλέον για ένα πολιτισμό ο έχει αρχίσει να ταξιδεύει στο σύμπαν είναι στέλλαρ πολιτισμός να σα φέρω ένα παράδειγμα ο πολιτισμός που βλέπετε στο Star Trek είναι πολιτισμός τύπου 2 τέτοιος, αστρικός, στέλλαρ λοιπόν και υπάρχει και ο πολιτισμός τύπου 3. Ο πολιτισμός τύπου 3 σύμφωνα με αυτό το καινούργιο επιστημονικό αφήγημα είναι ένας πολιτισμός ο οποίος είναι μπροστά από 10.000 χρόνια μπροστά από εμά μέχρι 100.000 χρόνια μπροστά από εμά. Άλλοι λένε ε, από 50.000 χρόνια μέχρι εκατομμύριο χρόνια. Τέλο πάντων, είναι εδώ τα πράγματα λίγο και περίεργα. Λοιπόν, αυτό είναι ένας galactic πολιτισμός, γαλαξιακό πολιτισμός. Δηλαδή είναι πλέον ένας πολιτισμός ο οποίος έχει ξεφύγει από, τα προηγούμενα, από τους προηγούμενους δύο τύπους τους οποίους έχει περάσει ή αν θέλετε να το πούμε έτσι από τις προηγούμενες δύο πίστε στο παιχνίδι αυτό και βρίσκεται πλέον στην τρίτη πίστα, δηλαδή βρίσκεται σε διαχείριση του γαλαξία. Διαχειρίζεται πλέον τον γαλαξία, μπορεί να γίνει επεμβατικός στο γαλαξία και μπορεί επίσης φυσικά να εξερευνεί το γαλαξία. Και γι' αυτό το λόγο χαρακτηρίζεται γαλαξιακό πολιτισμό και μπορεί να αντλήσει ενέργεια είτε από σούπερ νόβες, είτε κυρίως από τις μαύρες τρύπες δηλαδή μπορεί να εντοπίσει τη μεγάλη μαύρη τρύπα που υποτίθεται ότι βρίσκεται στο κέντρο των γαλαξιών στο κέντρο του γαλαξία μας και να αντλεί απίστευτα ποσά ενέργεια από εκεί και να εκμεταλλεύεται και όλα τα μυστικά των, των μαύρων τρυπών αυτών λοιπόν ένα παράδειγμα πάλι να σα φέρω στο Star Wars η γαλαξιακή αυτοκρατορία, το Empire που δείχνει στο Star Wars, είναι τέτοιο τύπου πολιτισμό. Γαλαξιακό, galactic. Λοιπόν. Αυτοί λοιπόν είναι υποτίθεται οι τρει τύποι πολιτισμών. Τώρα, επειδή βλέπετε ότι το κεντρικό ε, κομβικό σημείο στον κάθε ένα από αυτού του πολιτισμού είναι η ενέργεια και από πού αντλείται αυτή η ενέργεια, στον τύπο 1 τον πλανητικό από τον πλανήτη, στον τύπο 2 στον ε, αστρικό από το άστρο της περιοχής και άλλα άστρα, και από τον τύπο 3, τον γαλαξιακό, από τον γαλαξία τον ίδιο και από τις μαύρες τρύπες. Λοιπόν, άρα αυτά διαμορφώνονται όχι μόνο σαν ένα απλό έτσι, science fiction σενάριο, αλλά σαν μία κριτική της ε, ενέργειας. Δηλαδή, το πόσο μεγάλη ενέργεια υπάρχει στο σύμπαν και με ποιο τρόπο θα μπορούσε ένας ανθρώπινο ή άλλος πολιτισμός να φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να εκμεταλλεύεται αυτή την ενέργεια. Αυτό είναι το κεντρικό πράγμα. Από τη στιγμή λοιπόν που παρουσιάζεται το Planck Energy, αυτός ο χώρος των υψηλών ενεργειών, είναι χώρος των πολύ πολύ πολύ υψηλών ενεργειών του σύμπαντος. Δηλαδή ξεπερνάει το Type 3 ή τέλος πάντων ο τύπος 3 μπορεί να φτάσει να προσεγγίσει και αυτόν τον χώρο των υψηλών ενεργειών γιατί τον αφήνουμε και λίγο ανοιχτό τον τύπο 3 μπορεί να φτάσει και ένα εκατομμύριο χρόνια μπροστά λοιπόν, επομένω, θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στον χώρο αυτών των υψηλών ενεργειών του σύμπαντος στο Planck Energy, στη μυστική ενέργεια του σύμπαντος, στη μυστική ανώτατη, ίστατη ενέργεια του σύμπαντος, φανταστείτε το έτσι σε αυτό το Planck Energy στην ενέργεια Planck μόνο θα έχει τη δυνατότητα αυτή ένας πολιτισμός τύπου 3 ή ένας πολιτισμός τύπου 3 στα, ανώ, στα ανώτερα στάδια του δηλαδή θα μπορούσε από μόνο το αυτό να αποτελεί ένα τύπο 4 λοιπόν η, το σύμπαν τώρα έχει ηλικία σα θυμίζω όπως ανέφερα νωρίτερα την ηλικία της γη, σύμφωνα με τις προσεγγίσεις των επιστήμων αυτών πάντοτε 13 με 14 δισεκατομμύρια χρόνια αυτή είναι η ηλικία του σύμπαντος Επομένως αυτό αφήνει περιθώριο, καταλαβαίνετε, να υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί κάπου στο σύμπαν που να είναι, για παράδειγμα, 12 δισεκατομμύρια χρόνια μπροστά από μας και να έχουν καταφέρει να έχουν επιβιώσει γιατί θα μπορούσαν να υπάρχουν και άπειροι πολιτισμοί οι οποίοι είναι αρχαιότεροι, είναι 13 δισεκατομμύριων ετών οι οποίοι όμως να εξαφανίστηκαν. Ε, οπότε υπάρχει αρκετά μεγάλο χρονικό περιθώριο, τιτάνιο, για να μπορεί να σχηματιστεί αυτός ο πολιτισμός τύπου 3 ή και 4 ή και αφάνταστη πολιτισμοί τελείως από εμάς θα του βάζουμε μέσα σε λογική συζήτηση λόγω της ύπαρξης ενέργειας που ανέφερα προηγουμένως επομένως αν θα, από τη στιγμή που ένας πολιτισμός θα είχε πρόσβαση στο, ε, στο επίπεδο ενέργειας πλάνκ, των υψηλών ενεργειών της μυστικής ενέργειας του σύμπαντος της απρόσιτης, αυτό θα σήμαινε ότι αυτή η ενέργεια θα τους έδινε, τα έχουν υπολογίσει και σας λέω τώρα τους υπολογισμούς τους. Αυτό είναι το καινούργιο επιστημονικό αφήγημα. 10 στην 9 ενάτη δισεκατομμύρια ελεκτρων βόλτς θα έδινε η ενέργεια αυτή. Μιλάμε τώρα, αυτό το ποσό είναι μυθικό, όχι απλω αστρονομικό ποσό ενέργειας, είναι μυθικό. Επικ. 10 στην 9 ενάτη δισεκατομμύρια ελεκτρων βόλτς μιλάμε ε, τα μηδενικά είναι χρειάζεται ένα χαρτί υγείας μόνο για να τα γράψεις λοιπόν επομένως αυτό τι σημαίνει να το πούμε με άλλα λόγια είναι περίπου ένα τετρασεκατομμύριο μπορεί και πεντασεκατομμύριο φορές πιο ισχυρή ενέργεια από το από το πιο δυνατό ε, πως το λένε ε, επιταχυντή ε, ατομικό επιταχυντή που έχουμε στο Σέρν αυτή τη στιγμή αυτό που λένε Atom Smasher, που διαλύει τα άτομα, ας πούμε με τις επιταχύνσεις και με αυτά εδώ. Δηλαδή είναι 1,5 εκατομμύρο φορές ισχυρότερη ενέργεια από, την, από τη μεγαλύτερη ενέργεια που έχουμε εμείς φτάσει μέχρι στιγμής, που είναι αυτό που προκύπτει από το CERN. Είναι 1,5 εκατομμύρο ή 4 εκατομμύριο φορές πιο ισχυρή ενέργεια, αυτό το 10 εις την ανάτη δισεκατομμύρια, ε, από, το, από τον Atom Smasher του CERN μιλάμε για μυθικά ποσά ενέργειας. τώρα οποιοςδήποτε ανώτερο πολιτισμός εκεί έξω θα μπορούσε να κάνει σοδιά αυτή την ενέργεια από το Planck Energy από το πεδίο του Planck Energy αυτή θα ήταν Masters of Space and Time δηλαδή καταλαβαίνετε πως είναι οι Time Lords από τη σειρά Doctor Who μια και ανέφερα σειρέ και είπα Star Trek ε, πως το λένε Star Wars εδώ έχουμε Doctor Who πλέον Δηλαδή οι Time Lords στον Doctor Who. Γιατί αυτοί που θα έχουν αυτή την ενέργεια μπορούν να μανιπουλάρουν από ένα σημείο και μετά το χωρόχρονο. Δηλαδή, στα, να το πω αλλιώς, στα υψηλά πεδία αυτών των ενεργειών του Planck Energy, ο χωρόχρονος γίνεται ασταθής σε εκείνο το πεδίο, τελείω. Και μπορεί λοιπόν, εφόσον έχει πρόσβαση εκεί, να εκμεταλλευτεί αυτή την αστάθεια του χωρόχρονου Και άρα να επεμβεί το χορόχρονο και να τον μανιπουλάρει όπω θέλει. Να τα ξέρει στο παρελθόν, στο μέλλον, να βρίσκεσαι όπου θέλει το σύμπαν την ίδια στιγμή, να κάνει πολυστασία. Ε, καταλαβαίνετε, μιλάμε τώρα εδώ θέλει με, με να συζητάμε μέχρι το πρωί μόνο τη δυνατότητα που σου δίνει αυτό το πράγμα. Επομένω, γιατί όχι, εάν λένε λοιπόν το νέο επιστημονικό αφήγημα, τόσο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Στι συζητήσει τη επιστημονική, μιλάμε τώρα για του επιφανεί επιστήμονε τη επιστημονική κοινότητα οι οποίοι είναι αρκετά φωτεινοί νόε να συμμετέχουν σε αυτό το paradigm shift που γίνεται. Και λένε πώ θα μπούμε στη φάση να τα συζητήσουμε όλα αυτά, αν πρόκειται περί αφού λέγαμε αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα, τα παλαιότερα αφηγήματα που σα έλεγαμε το προξίμα B και τα 70.000 χρόνια κλπ. Και, και άρα δεν υπάρχουν. Αλλάζει λοιπόν το επιστημονικό αφήγημα, έτσι θα τα συζητάμε. Γιατί έτσι είναι legitimate, μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να συζητήσουμε περί εξωγήινων. Γιατί, γιατί θεωρούμε ότι είναι ξαφνικά πιθανό. Γιατί είναι πιθανό, διότι εφόσον το σύμπαν έχει 13 δισεκατομμύρια χρόνια ηλικία, είναι πολύ επόμενο και αφόσον θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχουν εκεί έξω αμέτρητοι εξωγήινοι πολιτισμοί, άρα και αφού δεχόμαστε ότι αυτό είναι οι τύποι των πολιτισμών, ένα, δύο, τρία που περιέγραψα των πιθανών πολιτισμών, άρα είναι πολύ λογικό να υπάρχουν πολιτισμοί παραπάνω από ένα, μπορεί και χίλιοι, μπορεί και ένα εκατομμύριο πολιτισμοί οι οποίοι να είναι τύπου 3 και στα ανώτερα επίπεδα του τύπου 3 να έχουν φτάσει αυτοί στο πλάνκ energy. Και, και έτσι τι να κάνουν λοιπόν, να πατάνε ένα κουμπάκι και να βρίσκονται εδώ. Ξαφανίζονται, να εμφανίζονται, να, να, να τα χωροταξιδεύουν, να κάνουν ό,τι θέλουν. Και μπορεί να είναι αυτοί που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε, δεν μιλάμε για του καρτούν εξωγήνου εδώ πέρα να ντρέπεστε να συζητήσετε γι' αυτό, κύριε επιστήμονε, λένε του συναδέρφου του. Α πούμε, έχουμε εδώ μια legitimate πιθανότητα η οποία βγαίνει τώρα η Αμερικανική κυβέρνηση και λέει δεν είναι δικά μα, δεν είναι αυτό και το μόνο σενάριο που μένει είναι εξωγήινοι ή κάτι τέτοιο. Αυτό εδώ που φυσικά που λένε συμφωνεί με αυτό που έλεγα εγώ νωρίτερα ότι αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για θεού. Καταλαβαίνετε, ένα. Δηλαδή ήδη ο πολιτισμό τύπου 2 για μα θα είναι κάτι σαν θεό. Πόσο μάλλον ο τύπου 3. Πόσο μάλλον στα ανώτερα επίπεδα του τύπου 3 που είναι πλέον σε επίπεδο να εκμεταλλεύεται το Plunk Energy και τον χωρόχρονο. Δεν έχει καμία διαφορά για μας από οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ω Θεό. Δεν μιλάμε πλέον απλά για ανώτερη τεχνολογία, μιλάμε για ανώτερα όντα πια. Δεν μιλάμε απλά για έναν ανώτερο πολιτισμό, αλλά για ανώτερα όντα από εμά. Διότι αυτό το πράγμα δεν το κάνουν αυτοί από κάποιου αλωνάκια, α πούμε, και είναι σαν και εμά και απλώ έχουν καλύτερη τηλεόραση. Ε, αυτό σημαίνει και αλλαγέ, καθώ αλλάζουν αυτοί οι τύποι των πολιτισμών, και αλλαγέ στα ίδια τα όντα. Λοιπόν. Και έτσι λοιπόν, ε, μιλάμε για Θεού εδώ σε αυτή την περίπτωση. Και οι δυνατότητέ του είναι, είναι ταυτόχρονα όπως καταλαβαίνετε και οι δυνατότητε να φαίνονται σαν ultra-terrestrials και σαν extraterrestrials και σαν ό,τι θέλετε. Και σαν χρονοταξιδιώτε και σαν ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το νέο επιστημονικό αφήγημα που με δύο λόγια συμπυκνωμένα τελείω, δεν είμαι και ειδικό για να καταδεχθώ σε εξωφρενικέ λεπτομέρειε που υπάρχουν. Ε, είναι το κεντρικό νέο επιστημονικό αφήγημα που έχει εμφανιστεί και που χρησιμοποιείται για να εξηγήσει την ιστορία εξωγήινη πάντα με, με τους νόμους της φυσικής οι οποίοι καταραίουν όλοι οι νόμοι της φυσικής στο επίπεδο της υψηλής ενέργειας Planck έτσι άρα αν αυτά τα σκάφη μπορούν και ε, ε, αψηφούν τους νόμους της φυσικής ε, καταλαβαίνετε αυτό είναι σχολιάκι τώρα εδώ στο σενάριο αυτό επισήμανσούλα που είναι αυτονόητη Α, α, σημαίνει ότι είναι σε αυτό το επίπεδο. Αυτό υπονοούν στην ουσία. Λοιπόν, έτσι και ε, χωρί να χρειαστεί να παρακάμψει ούτε τον Αϊνστάιν, ούτε την πατική φυσική, ούτε τίποτα. Είναι όλα legitimate αυτά που σα είπα τόση ώρα. Είναι το νέο επιστημονικό αφήγημα. Αυτή η αλλαγή έχει γίνει στην επιστημονική κοινότητα και από εκεί ξεκινάνε και μπορούν ελεύθερα πλέον να συζητάνε για αυτά τα ζητήματα σε συνδυασμό με το γεγονό ότι έχει γίνει πλέον γενική παραδοχή ότι τα UFOs είναι α, πραγματικά και ότι στα αλήθεια δεν ξέρουμε τι είναι και επειδή είναι ζήτημα και επιστημονικό και εξερεύνησης και αθηνικής ασφάλειας πάνω απ' όλα πρέπει να γίνει η έρευνα για να ε, καταλάβουμε τι είναι επομένως ξαφνικά γίνονται όλα πολύ επίσημα, πολύ απλά, πολύ ωραία και μπορούμε πλέον να τα συζητάμε ελεύθερα χωρίς να μας, να μας θεωρούν τρελούς αυτό λένε οι επιστήμονες αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν λοιπόν και αυτό το κεντρικό νέο αφήγημα και no problem και βέβαια αλλάζει λίγο όπως καταλαβαίνετε από την επιστημονική αυτή προσέγγιση και η εικόνα η κόμιξ εικόνα η sci-fi εικόνα που έχουμε αυτόν τον τελείω απλοϊκών κατά τα άλλα εξωγήινων εδώ μιλάμε αν παίζει αυτή η φάση είναι θεοί αυτοί και φυσικά επειδή είναι θεοί μπορούν να εμφανιστούν να εμφανίζονται με οποιοδήποτε τρόπο θέλουν. Το δικό μα πεδίο. Βάλτε και αυτό μέσα στην εξίσωση. Ε, να αλλάζουν μορφέ κλπ. Ε, δηλαδή αυτή η νέα επιστημονική προσέγγιση, το νέο επιστημονικό αφήγημα, ε, αφήνει πάρα πολύ μεγάλε ανοιχτέ δυνατότητε, τουλάχιστον στη συζήτηση. Καταλαβαίνετε, τουλάχιστον στη συζήτηση, η οποία συζήτηση, ε, δεν ξεφεύγει σε ιδιαίτερα μεγάλου ακροβατικού συλλογισμού. Έχει μια λογική, η οποία είναι αυτή που σα είπα και η οποία έχει βέβαια και πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ τώρα το συμπίκνωσε, σα το είπα με δυο λόγια για να γίνει κατανοητό. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη τη νύχτα λίγο μετά τις 10, εκπέμπουμε τις συχνότητές μας εκεί από το Άωρατο Κολέγιο και το Radio Nowhere, όπως αυτές τελικά αναμεταδίδονται οι υψηλές συχνότητές μας αυτές που στέλνουμε μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το μυστικό μας πλήρωμα από το μυστικό διαστημικό σταθμό αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albedo 14 και από ό,τι φαίνεται η αλήθεια είναι εκεί έξω και από ό,τι φαίνεται και το ξέρουμε πολύ καιρό τώρα δεν είμαστε μόνοι μας εκεί έξω ούτε εδώ μέσα και έτσι εγώ συνεχίζω να αναρωτιέμαι όχι απλά αν υπάρχει κανεί εκεί έξω που να μας ακούει, αλλά ποιος είναι αυτός που μας ακούει εκεί έξω. Μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Εκπέμπουμε μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το μυστικό μα πλήρωμα, καθώ κάνουμε τι μανούβρε μα για να ξεφύγουμε από τον εντοπισμό των σκοτεινών δυνάμεων κατοχή τη γη εκεί κάτω στον πλανήτη Φυλακή που προσπαθούν να μα εντοπίσουν για να ανακόψουν τι συχνότητέ μα. Στέλνουμε τελικά τα μηνύματά μα από το, Radio Nowhere, το ραδιοφωνικό σταθμό που δεν είναι πουθενά εκεί κάτω. Του αντιστασιακού συνεργάτε μα και αναμεταδίδονται έτσι οι συχνότητέ μα από το Ιντερνετ Ρέτιο Αλμπίντο 14. Σα κατέδειξα προηγουμένω ποια είναι τα καινούργια αφηγήματα. Επιστημονικά, στην αρχή το σκεπτικό το αφού δεν είναι δικά μα, δεν είναι ε, των ρόσων και των Κινέζων, ποια είναι τα άλλα σενάρια. Αυτή προβάλλουν και λένε, προφανώ είναι εξωγήινη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το συνάλληλο, και τα υπόλοιπα που σα είπα νωρίτερα στην εκπομπή, μετά σα περιέγραψα το, ε, αυτό, α πούμε, είναι το, ε, το κεντρικό αφήγημα, όπως το προσεγγίζει εδώ και πολύ καιρό και πλέον πολύ έντονα ε, η ουφολογική κοινότητα που έχει προκαλέσει όλε αυτέ τι αλλαγέ ε, μέσω του μυστικού πολέμου πάντα. Ε, και προσεγγίσεις οι οποίες ας πούμε πλέον γίνονται στον, στους χώρους που μας ενδιαφέρουν στον χώρο της έρευνας του παράξενου της έρευνας των μυστηρίων και των εναλλακτικών κοσμοθεωριών οι κινήσεις λοιπόν που γίνονται για τη διερεύνηση ή την παρουσία των πραγμάτων αυτών έχουν να κάνουν με τα έξτρα σενάρια αυτά που είπα συμπεριλαμβανομένου και του εξωγήινου σενάριου ε, στην αρχή της εκπομπής από την άλλη το paradigm shift που γίνεται στην επιστημονική κοινότητα που έχει βρει έναν καινούριο τρόπο να συζητάει γι' αυτά σας περιέγραψα αντίστοιχα το καινούργιο αφήγημα των επιστημόνων προσέξτε, των επιστημόνων όχι των επιστημονιστών που είναι η ιδεολογία της επιστήμης με την οποία έχουν υπερκαλύψει τα πάντα η σκοτεινή αρνητική παράταξη στο μυστικό πόλεμο είναι το καινούργιο επιστημονικό αφήγημα των κάπως πιο φωτεινών ε, μυαλών στους επιφανείς ε, επιστήμονες της επιστημονικής κοινότητας της παγκόσμιας η κατάσταση όμως με τα καινούργια αφηγήματα δεν σταματά εκεί όπως περιγράφουμε πολλές λεπτομέρειες στο βιβλίο μου Μυστικός Πόλεμος το οποίο όπως είπα μπορεί κάποιος που δεν το έχει διαβάσει να το βρει στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange στο e που υπάρχει εκεί, έχει βιβλία, και από εκεί μπορεί να αποκτήσει το βιβλίο Ο Μυστικό Πόλεμο και να του έρθει στο σπίτι του κρυφά και αντιστασιακά από το αόρατο κολέγιο. Ε, στα πλαίσια του Μυστικού Πολέμου, είχαμε πάντοτε ένα πιο ξεκάθαρο σκηνικό στο, στο, μέχρι και στο κοντινό παρελθόν από αυτό που υπάρχει σήμερα, αυτή τη στιγμή, που έχουμε όλε αυτέ τι εξελίξει και άλλα πάρα πολλά που γίνονται. Το ξεκάθαρο σκηνικό ήταν ότι είχαμε εμεί, για παράδειγμα, που ασχολούμαστε σοβαρά και έντονα και ιδιαίτερα με αυτά τα ζητήματα στους χώρους που μας ενδιαφέρουν επί τόσα πολλά χρόνια εγώ για παράδειγμα ποιες ε, εσείς που με ακούτε ενδεχομένω δεν ξέρω ε, ποιε είναι οι ασχολίες σας στους χώρους αυτούς Παντώ σίγουρα ενδιαφέρεστε πολύ για να ακούτε μια εκπομπή σαν το μυστικό διαστημικό σταθμό είτε είστε στην αρχή των ενδιαφέροντων σας αυτών είτε είστε πιο προχωρημένοι στα ενδιαφέροντά σας αυτά εγώ δεν γνωρίζω για τον καθένα σας προσωπικά ας μιλήσω λοιπόν για μένα που γνωρίζω εγώ λοιπόν μέσα στην περιπέτεια μου σε αυτά τα πράγματα είχα πάντα να αντιμετωπίσω τους δηλαδή οι οποίοι προέρχονταν κυρίως από το χώρο των επιστημονιστών α, και από όλα τα άλλα χαρακτηριστικά και επιφανειακά και απλά ε, κομμάτια τη σκοτεινής ανετικής παράταξης αν το δούμε με το σκεπτικό του μυστικού πολέμου ε, είχα πάντα να αντιμετωπίσω λοιπόν αυτούς οι οποίοι αρνούνταν ότι υπάρχουν αυτά τα μυστήρια αρνούνταν ότι είναι ανεξήγητα τα με διάφορους εγκάθετους και συχνά ανόητους τελείως τρόπους και ε, είχαμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τα διάφορα φυγήματά τους και υπήρχε ας πούμε αυτή η σύγκρουση και αυτή η σύγκρουση σαφώς επειδή ήταν ιδεολογική και κομβική εντάσσονταν όπως το κάνω κατανοητό και στο βιβλίο, στο μυστικό πολεμό γιατί ο μυστικός πόλεμος στη βάση του είναι ο πόλεμος των ιδεών αν θέλετε να το δείτε φιλοσοφικά σε πολύ μεγάλο βαθμό α, α, αν το δείτε ιδεολογικά φιλοσοφικά, είναι ο πόλεμος ο ε, παλαιότατος κρατεός πόλεμος των ηλιστών και των ιδεαλιστών ε, εγώ και άνθρωποι και εμένα σαφέστατα βρίσκουμε τη, τη θέση μας ανάμεσα στους ιδεαλιστές είμαστε εναντίον των ηλιστών και οι ηλιστές είναι εναντίον μας λοιπόν και έτσι. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τα κεντρικά αφηγήματα ας το πούμε έτσι, απλογικά, του κατεστημένου. Και κινούμασταν, όχι μόνο κινούμασταν, αλλά δημιουργήσαμε το underground για να μπορούμε να έχουμε χώρο κίνηση. Δεν μπορούσαμε να κινηθούμε στι κεντρικέ λεωφόρους μα βάζανε πρόστιμο, μα συλλαμβάνανε, όπω να το πούμε, μα εντοπίζανε. Και έτσι λοιπόν σκάβαμε τούνελ κάτω από τι κεντρικέ λεωφόρου και κινούμασταν τόσα χρόνια στο underground. Και στο underground είχαμε μια κοινή κατανόηση, κοινούς κώδικες, μια κοινή συνεννόηση και μπορούσαμε να καταλάβουμε τα πράγματα που παίζανε στο underground και πού αυτά τα πράγματα εναντιώνονταν σε κάποια σημεία τους με το mainstream. Όμως ο μυστικός πόλεμος έφτασε κάποια στιγμή να προβληματίσει και το underground και να δημιουργεί ας πούμε εκεί πέρα διάφορα παράξενα φαινόμενα ας τα πούμε φαινόμενα στη ροή τη πληροφορίας αν όχι μόνο στην αντίληψη. Φαινόμενα τη αντίληψη. ή και τη γνωσιολογία. Καταρχά, ε, σε εμά που ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα, μεγάλο πρόβλημα από την αρχή υπήρχε στο γεγονό ότι υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι υποκρίνονταν και υποκρίνονται το κενό κυριολεκτικά. μάλιστα γνωρίζουμε και ονόματα εδωδική τηλέφωνα. Ποιοι είναι αυτοί. Αλλά δεν θέλω εγώ τώρα ας πούμε, να μιλάω με ονόματα αυτή τη στιγμή δημοσίω. Ε, Υπήρχαν πάντοτε και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι υποκρίνονται ότι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Δεν ανήκουν δηλαδή στην ουσία στου ανθρώπου που ασχολούνται σοβαρά και ιδιαίτερα με τα ζητήματα αυτά για να μπορούν να μιλήσουν δημοσίως για αυτά. Είναι άνθρωποι και ήταν άνθρωποι οι οποίοι υποκρίνονται ότι ασχολούνται με αυτά για διάφορου λόγου. Είτε επειδή είναι ψυχασθενεί, είτε επειδή είναι ψώνια, είτε επειδή είναι πατεώνε, είτε επειδή είναι μεγαλομανεί, εξυπνάκηδε, ε, είτε επειδή είναι πράκτορε το κάνουν αυτό συνειδητά, επαγγελματικά, εγκάθετα, ε, για να περνάνε αντιλήψεις, πληροφορίες, disinformation, προπαγάνδα κτλ. μέσα από αυτό που κάνουν. Λοιπόν, ε, αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που πάντοτε υπήρχε. Όμως, αυτό το πρόβλημα αναπτύχθηκε τελικά τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, που άρχισε να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους ανθρώπους που ήθελαν πάντοτε να εισαχθούν σε αυτές τις θεματολογίες να μάθουν πράγματα από αυτή την ιδιαίτερη γνωσιολογία να εξερευνήσουν αυτήν την underground κινησιολογία με κάποιο τρόπο να αντιληφθούν καλύτερα τι παίζει πάρτε το και έτσι, με το μυστικό πόλεμο ε, που παίζει σε αυτά και όπως και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα Λοιπόν και το πρόβλημα ήταν ότι άρχισαν πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι ήταν στην αρχή, ήταν ας πούμε ερασιτέχνες ε, σε αυτές τις ε, γνωσιολογίες, να μπερδεύονται από τα πράγματα που, λέγω, που λένε αυτοί που υποκρίνονται ότι ασχολούνται. Οι οποίοι είτε λένε εξωφρενικές αρλούμπες και πράγματα που βγάζουν από το μυαλό τους, που δεν ισχύουνε, ε, είτε δημιουργούν επίτηδες μικρές νεομηθολογίες ο όρος νεομηθολογία είναι δικό μου τον έχω ε, χρησιμοποιήσει και καθιδρήσει στο παρελθόν ε, για να περιγράψω το πως δημιουργείται μια μυθολογία δηλαδή μπορούμε να διερευνήσουμε τις, για παράδειγμα τι μυθολογίε της αρχαιότητας ε, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί δεν είμαστε εκεί να δούμε πως γεννήθηκαν, πως αναπτύχθηκαν έχουμε μόνο το αποτέλεσμα αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό παρατηρώντας ότι, το γεγονό ότι αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα και σήμερα γεννιέται μυθολογία που θα είναι η μυθολογία του αύριο και έτσι λοιπόν αυτή η νέα μυθολογία μπορεί να παρατηρηθεί λεπτομερώς πώς δημιουργείται από, τα, από, από, το, από την διάδοση πραγμάτων στο, από στόμα σε στόμα από τις αντιλήψεις που δημιουργούνται από το σπασμένο τηλέφωνο που ξεκινάει κάτι σαν ε, ε, α και καταλήγει να, να είναι ω διαστρέβλωση δηλαδή τελείω κλπ. Και ήδη μάλιστα, στα πλαίσια τη μελέτη τη Νεομηθολογία, εγώ και άλλοι άνθρωποι ε, έχω καταλήξει ότι πώ πράγματα τα οποία ισχύουν, τα οποία συμβαίνουν όντω, τα οποία είναι αληθινά, είναι πραγματικά, ε, πράγματα τα οποία κάνουν ή λένε άνθρωποι οι οποίοι είναι ιδιαίτεροι, που έχουν ψάξει πολύ κάτι, που έχουν ασχοληθεί σοβαρά κτλ., προκαλεί αυτό το πράγμα ένα έκο, μια ηχό, σα να λέμε, ένα πλατσούρισμα στη λίμνη, αυτού του ομόκεντρου κύκλου που δημιουργούνται στη λίμνη όταν πέφτει ένα πετραδάκι. Ένα έκο, ένα ντόμινο, μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων, οι οποίες καταλήγουν σαν το σπασμένο τηλέφωνο να, να παράγουν διαστρεβλωμένες κόπιες τους. Μέχρι του σημείου η μακρινή κόπια είναι εντελώς διαστρεβλωμένη, εντελώς υποκριτική, εντελώς σαχλαμάρα και να μην έχει καμία σχέση με το αρχικό αυθεντικό αντικείμενο. Και βλέπουμε ότι αυτό είναι και ο τρόπος με τον οποίο ένα πραγματικό γεγονός μπορεί να μυθολογηθεί, να μυθοποιηθεί να δημιουργήσει δηλαδή μια μυθολογία και στην προκειμένη περίπτωση μια νέο μυθολογία γιατί δεν μιλάμε για τη μυθολογία της αρχαιότητας λοιπόν και αυτό παρόλο που είναι μια διαδικασία την οποία την γνωρίζουμε καλά και την παρατηρούμε και ξέρουμε και ποιος παίζει ποιο ρόλο μέσα σε όλα αυτά τουλάχιστον ας πούμε, στην Ελλάδα για παράδειγμα αν και το ξέρουμε και παγκοσμίω. εμείς που ασχολούμαστε με αυτά ε, Παρόλο που μπορούμε και παρατηρούμε τα πράγματα με ονόματα διεθνής τηλέφωνα και με λεπτομέρειες βλέπουμε το πόσο πολλοί ξεφεύγουν και καθώς ξεφεύγουν δημιουργούν κάποια καινούρια αφηγήματα εκ του μηδενός από το πουθενά και έχουμε αυτή την περίοδο πάρα πολλά τέτοια νέα αφηγήματα τα οποία έχουν προκύψει από το πουθενά ε, Χωρί να έχουν καμία βάση, την παραμικρή βάση, επειδή Κυρίω λόγω τη ύπαρξη του ίντερνετ. Δηλαδή, βγήκε κάποιο στο ίντερνετ, έκανε ένα βίντεο, είπε κάτι, έγραψε κάτι. Αυτό το πράγμα μετά το κοπιάρανε κι άλλοι κι άλλοι κι άλλοι κι άλλοι. Ε, Χάθηκε η αρχική πηγή, δεν ξέρουμε ποιο το πρωτόκανε και γιατί, ε, θα μπορούσε δηλαδή να είναι και συνειδητή, τεχνητή, πρακτορυλίκη επέμβαση στην ροή τη πληροφορία από μια υπηρεσία πληροφοριών. Γιατί αυτά κάνουν οι υπηρεσίε πληροφοριών. Δεν συγκεντρώνουν μόνο πληροφορίε. Ε, επεμβαίνουν και στη ροή της πληροφορίας διαμορφώνουν το τοπίο της πληροφορίας εκπέμπουν πληροφορίες disinformation προσπαθούν να αλλάξουν καταστάσεις και πράγματα κλπ είναι αρκετά πολύπλοκο το, το πεδίο αυτό και πολύ σύνθετο λοιπόν και και τελικά από μια αρχική πηγή δηλαδή κάποιο βρήκε βήμα στο ίντερνετ για παράδειγμα ένας ψυχασθενής και λέει πούμε, την ψυχασθενειά του και τη λέει με έναν τρόπο πιστικό βάζει και ωραίες εικόνες α Άπτεται και κάποια επικαιρότητα, για να προκαλέσει το ενδιαφέρον. Και ο ψυχαρθενή αυτό αρχίζει και γίνεται μεταδοτικό. Δηλαδή αρχίζει και μεταδίδει τα πράγματα που φαντάζεται και τα πράγματα που τον βασανίζουν, τι αιμονέ του κλπ. με τρόπο απλοϊκό, χωρί να τι εξηγεί. Σαν ατάκε, σαν ιδέε έτσι. Έχω μια ιδέα ότι μπορούμε, α πούμε, για παράδειγμα, να πάρουμε τον πλανήτη Άρη και να τον πάμε βόλτα, να τον πάμε σε άλλο γαλαξία. Και αυτό έχει ήδη γίνει και αυτό ο πλανήτη Άρη που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ είναι απλώς ας πούμε ένα ολόγραμμα που έχουν αφήσει αυτοί που φύγανε και πήραν τον Άρη και πήγανε σε ένα άλλο γαλαξία και αυτοί εκεί πέρα κάνουν αυτό κάνουν εκείνο και τα λοιπά ανοιχθούν τέτοια πράγματα τα οποία είναι science fiction και μάλιστα κακό science fiction άμα δεν το εξηγώ κιόλας και το λέω έτσι λοιπόν έτσι απλογικά χωρίς να εξηγώ πως το κάνανε ποιοι είναι αυτοί τι αυτό έτσι αυτή η ατάκα όσο χρόνο πήρε να το πω αυτό το πράγμα λοιπόν το λες ένα βιντεάκι στο ίντερνετ, το γράφει κάπου α πούμε, το διαβάζει κάποιο, του αρέσει α πούμε, το ξαναλέει στον άλλον, μεταλλάσσεται συνδέεται και με ένα άλλο θέμα. Ε, κολλάνε πάνω του πληροφορίε σαν τη φλούδε του κρεμμυδιού που είναι άσχετε με, το, με τον αρχικό ψυχασθενή και δημιουργεί αυτό το πράγμα και οργείο θέμα, το οποίο το συζητάνε πάνω και είναι τέλο τρελό. Και δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Τελείω, είναι κάτι παλαβό. Πώ πρόκειται αυτό το πράγμα. Από πού το ακούσαν αυτό που το λένε, δεν ξέρουν. Ε? Απλά το λένε. Και το λένε συνήθω κάνοντα του έξυπνου, ότι κάτι ξέρουν. Και συνήθω, μάλιστα, το καινούργιο φαινόμενο είναι ένα κινησμό. Ότι ό,τι και να λέτε εσεί δεν ξέρετε, αυτό που παίζει είναι αυτό που μόλι περιέγραψα, ε, αυτό το ψυχαστικό πράγμα. Λοιπόν, το οποίο το πιστεύουν στα αλήθεια, δεν, το, δεν είναι καλλιτεχνικό, δεν είναι science fiction, ε, χωρί βάση, χωρί κάποια παράδοση έστω από πίσω του. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που φαίνονται τρελά, αλλά τουλάχιστον έχουν μια παράδοση από πίσω του. Μια, μια κουλτούρα ολόκληρη. Παράδειγμα ξέρω εγώ, άμα δείτε τις, τα πράγματα που υποστηρίζουν οι θεοσοφιστέ, για παράδειγμα, είναι αντίστοιχα τέτοια πράγματα, μπορεί να τα κρίνεται και έτσι. Αλλά έχουν όμω μια παράδοση. Ε, πάνε πίσω στα χρόνια, έχουν ανθρώπου που έχουν ασχοληθεί σοβαρά, μαστά, επιχειρηματολογούν ελεπτομερό για τέτοια πράγματα και τα λοιπά, δεν είναι το ίδιο, ε, αλλά, αλλά θα μπορούσε όμω να να, κάπως να γίνει κάπως λίγο αποδεκτό γνωσιολογικά, γιατί περιέχει και μια γνωστολογική εξερευνηση μέσα κάπου στην περίπτωση πούμε, των θεοσοφιστών. But believe me, my friends, this is no fate. Before your very eyes, all that remains of a vampire and turn into a bat, a vampire bat. Ladies and gentlemen, the actual skeleton of Count Dracula, the vampire. Thank you. Έχουμε όμω μια φάση η οποία είναι συνήθω και υπεράνω του σουρεαλισμού. Και συνήθω προκύπτει από κάποιο κινησμό, ας πούμε, από κάποιον εξυπνακισμό. Εσύ δεν ξέρετε, θα σα πω εγώ, αυτό παίζει. Δηλαδή, μπαίνει σε μια συζήτηση που συζητάνε κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζουν πολλά για το θέμα το οποίο συζητάνε, εσύ δεν ξέρει τίποτα, αλλά έχει αυτό ένα, ένα τέτοιο πράγμα στο μυαλό σου που το άκου κάπου. Οπότε βγαίνει εσύ και του τη βγαίνει. Και λε, όχι, δεν, άκυρα είναι αυτά που λέτε, αυτό παίζει αυτό που θα σα πω εγώ. Και λε αυτή την εξυπνάδα, το σουρεάλ πράγμα. Και το υποστηρίζει, α πούμε, στην ουσία για να, γιατί θέλει κι εσύ να πει κάτι. Ακουστεί κι εσύ. Αλλά τι να πει, αφού δεν γνωρίζει. Οπότε σου λε λοιπόν ότι αυτό παίζει. Το οποίο ακυρώνει και τη γνώση των πάντων και κάνει εμένα τον κάτοχο ενό μυστικού. Ενό μια καλύτερη κατανόηση. Α πούμε. Ε, την οποία μάλιστα δεν χρειάζεται και να μπω στον κόπο να επιχειρηματολογήσω ιδιαίτερα. Απλά λέω τι ατάκει με τι ατάκει αυτέ φτύνω όλου του υπόλοιπου. Ε, η χύριστη τακτική δηλαδή. Πράγμα το οποίο κανονικά. Ε, αν επιχειρεί ένα άνθρωπο να το κάνει γνωσιολογικά αυτό είναι υπανθρωπικό σχεδόν είναι ανήθικο, είναι απαράδεκτο, εστράπελο, τελείω. Ε, είναι κάτι ας πούμε που σε κανέναν γνωσιολογικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα δεν το ανέχεται να, να, να συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο ε, δυστυχώς αυτό είναι και το καινούργιο φαινόμενο και το οποίο έχει προκαλέσει και πολλά καινούργια αφηγήματα τα οποία καινούργια αφηγήματα έχουν κυρίως πατήσει στην υποστήριξή τους επάνω στη συνωμοσιολογία Η συνωμοσιολογία είναι μια σοβαρή δραστηριότητα Γιατί οι συνωμοσίες υπάρχουν στα αλήθεια Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σαν detectives έχουν εξερευνήσει αυτές τις αληθινές συνωμοσίες Και έχουν βγει και έξω και έχουν κάνει αποκαλύψεις για, τις, για τα ευρήματά τους και πολλέ φορέ αυτά τα ευρήματα και αυτέ οι αποκαλύψει έχουν περάσει στην κουλτούρα των πραγμάτων. Στην περίπτωση το λεγόμενο counter-culture, συνάντη αντικουλτούρα ή όπω το λέει το κατεστημένο, culture υποκουλτούρα το οποίο είναι υποτιμητικό και κατά το παραλογοτεχνία έτσι, και άλλα τέτοια. Λοιπόν, ενώ είναι α πούμε ολόκληροι χώροι οι οποίοι είναι σοβαροί. Έχουν ασχοληθεί στα αλήθεια σοβαρά με αυτά τα ζητήματα και μιλάνε για πραγματικά πράγματα. Και πρακτικά εφαρμόσιμα και συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και δημιουργούν και οπτικέ, τι οποίε μπορεί να τι δει λεπτομερώ, αν τα παρακολουθήσει μετά για να τα επιβεβαιώσει. Ε, Αυτό είναι ο αληθινό χώρο τη συνωμοσιολογία. Άρα, και η λέξη η ίδια σημαίνει να μιλάμε για τι συνωμοσίε. Που είναι αληθινέ, υπάρχουν όντω συνωμοσίε στον κόσμο μας παντού. Αποκρύπτονται όμω από του συνωμοσίε του και από αυτού που ε, δεν θέλουν να νιώθουν άσχημα. Με το να σκέφτονται ότι υπάρχουν συνωμοσίε, αλλά δεν ξέρω περί τίνου πρόκειται, και έτσι αρνούμε την ύπαρξή του για να μην φοβάμαι. Και υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Ε, Πατώντα λοιπόν αυτά καινούργια αφηγήματα, τα νεομυθολογικά, που στη βάση του τα περισσότερα είναι τελείω ευτράπελα, ε, επάνω στη συνωμοσιολογία, υποκρίνονται τη συνομοσιολογία Δηλαδή, ότι υπάρχει μια συνωμοσία που κάνει αυτό το τρελό πράγμα, εγώ υποστηρίζω. Αλλά χωρί κανένα επιχείρημα χωρίς κανένα στοιχείο, χωρίς κανένα αυτό. Απλά η ατάκα αυτή, ότι συμβαίνει αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό, διότι αυτό και και τι αυτό. Δεν μπορείς να συζητήσεις με τους ανθρώπους αυτούς που τα λένε αυτά ή υποκρίνονται ότι τα ξέρουν και τα προβάλλουν εκεί έξω για αρκετή ώρα, γιατί αυτό το οποίο υποστηρίζουν στην πραγματικότητα και η γνώση τους ίδια είναι δύο-τρει ατάκε. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν, ε, υπάρχει αυτό το καινούργιο φαινόμενο το οποίο στι εξελίξει αυτέ που γίνονται, τι καταπληκτικέ, προσπαθούν να κολλήσουν τα νεομηθολογικά του αυτά αφηγήματα στι εξελίξει αυτέ. Και λένε, Α, αυτή η εξέλιξη αυτή τη στιγμή γίνεται από τη νέα παγκόσμια τάξη. Γιατί θέλει να μα παρουσιάσουν εξωγήινου ε, πλαστού, fake εξωγήινου. Λέω ένα παράδειγμα ενό τέτοιο αφηγήματο καινούριου. Γιατί μιλούσαμε και η εκπομπή αφιερωμένη σαν καινούργια αφηγήματα. Λοιπόν. Και έτσι λοιπόν έχουμε και αυτά τα καινούργια αφηγήματα Θέλω να μας παρουσιάσουν πλαστούς εξωγήινους, fake Η νέα παγκόσμια τάξη Κατάλαβες Και αυτό είναι όλη η, η ιστορία Με τις εξελίξεις αυτές Αυτοί από πίσω φυσικά πιστεύουν Ότι αυτά τα πράγματα Άμα τους μιλήσεις για τη φωτεινή θετική παράταξη Και τη σκοτεινή θετική, αρνητική παράταξη Θα σου πει ποιο, αυτό που γίνεται στο, Μέσα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ε, όχι, αυτή είναι σκοτεινή όλη. Ωραία, και ποιοι είναι, ναι, αλλά και στην επιστημονική κοινότητα. Όχι, η επιστημονική κοινότητα είναι όλη σκοτεινή. Ναι, αλλά και αυτό το πράγμα, Όχι, αυτό το πράγμα είναι η νέα παγκόσμια τάξη όλο. Στην πραγματικότητα, αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι οι σκοτεινοί είναι πανίσχυροι. Και αυτό δεν έχουν καταλάβει. Ότι έχουν δεχθεί εγκάθετη επέμβαση τη information, ηλίθιου τη information γελίου που δεν ισχύει μέσα στη ροή τη πληροφορία, που ο δούριο ύπο πίσω από αυτό είναι να διαδίδει παντού ότι οι σκοτεινοί είναι πανίσχυροι ότι η συνωμοσία την οποία έχουν κάνει είναι τόσο μεγάλη και τόσο πανίσχυρη που έχουν καταλάβει τα πάντα και τα πάντα τα οποία παρουσιάζονται εκεί έξω είναι αποτέλεσμα αυτή τη συνωμοσία των σκοτεινών. Δηλαδή, κατέχουν τα πάντα και τα πάντα είναι σκοτεινά. Άρα, οι φωτεινοί δεν υπάρχουν, αντίσταση δεν υπάρχει στα αλήθεια και αυτοί που εμφανίζονται ως αντίσταση είναι μεταμφιασμένοι σκοτεινοί που το παίζουν αντιστασιακοί για να ξεγελάσουν τον απλό κόσμο κτλ. Φυσικά, ο μόνο αυτό είναι ο απλό κόσμο, κάτι ε, εννοείται σε αυτή την περίπτωση, είναι λαϊκίστικο δηλαδή. Και στην όλη φάση αυτή ακυρώνονται τα πάντα. Και η σκοτεινή είναι επανίσχυρη. Είναι παντού και, παντού και πάντα, παντού και τα πάντα είναι το σκοτεινών. Και δεν υπάρχει τίποτε φωτεινό. Ποιο είναι το φωτινό. Εμεί που λέμε ότι τα πάντα είναι σκοτεινά. Αυτό είναι το φωτεινό. Έτσι λένε, κατά πάθο. Αυτό υποστηρίζουν από πίσω. Και είναι ο δούριο ύπο που έχουν φάει, που έχουν ε, ε, το λένε, υιοθετήσει μαζί με τι υπόλοιπε αντιλήψει τις οποίες τους έχουν σερβίρει σε αυτό το νεομυθολογικό παιχνίδι το οποίο σε ένα βαθμό μεγάλο είναι ελεύθερο το νεομηθολογικό παιχνίδι είναι το, ο τρόπος που λειτουργούν οι μυθολογίες αλλά και σε ένα μεγάλο κομμάτι του είναι ε, πεδίο επέμβασης στη ροή της πληροφορία στα πλαίσια του μυστικού πολέμου στο παιχνίδι των αντιλήψεων ένα είδος mind control αν θέλετε λοιπόν το οποίο γίνεται ε, στα πλαίσια αυτά και το, ο, ο κεντρικό στόχο του στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό: Να προπαγανδιστεί η σκοτεινή αρνητική παράταξη σε τέτοιο βαθμό ώστε να εμφανίζεται ω πανίσχυρη που δεν είναι. Έτσι. Ε, να παρουσιάζει, α πούμε, ανθρώπου οι οποίοι, για παράδειγμα, είναι γραφειοκράτε, κάτι λογιστάκι, κάτι πλούσιοι τύποι, αλλά απλά πλούσιοι. Και ξέρω εγώ, γίνανε πλούσιοι επειδή κάνανε μια εφεύρεση. Ξέρω εγώ, να του παρουσιάζουν σαν κοσμοκράτορε, ότι είναι ο Νταρθ Γιατί, για, για να νομίζουν ο κόσμο ότι ο Darth Βέιντερ είναι αυτή και να μην στέφουν την προσοχή τους στον αληθινό Ωνταρ Και άλλα τέτοια. Το λέω και λίγο απλοϊκά. Λοιπόν, δεν ισχύουν λοιπόν αυτά τα πράγματα. Αυτοί που τα υποστηρίζουν αυτά και άλλα τέτοια, όπως για παράδειγμα ότι είναι η νέα παγκόσμια τάξη που θα παρουσιάσει fake πλαστούς, εξωγήινους, χουλιγούντια, και κλπ. Τι είναι από πίσω από εδώ. Καταρχάς υπάρχει η... Ε, Ανόητη πεποίθηση, επίση είναι ο ότι κάτι γίνεται με το Hollywood Ότι το Hollywood διαμορφώνει τις αντιλήψεις και τα πράγματα και τα λοιπά Έχει γίνει στο παρελθόν αυτό, σε δεκατία του 30, σε δεκατία του 40, στη δεκατία του 60, τελείωσαν αυτά τα πράγματα. Ε, Στι περισσότερε ταινίε από πίσω είναι ψαγμένοι άνθρωποι που κάνουν αντίσταση με τι ταινίε. Μπορώ να σου φέρω εκατομμύρια παραδείγματα ταινιών. Πολλά μάλιστα από αυτά που υποστηρίζουν αυτή τα έχουν πάρει από ταινίε στην πραγματικότητα. Δηλαδή. Αν το Hollywood κάνει αυτό το πράγμα που υποστηρίζουν τότε τι, το Hollywood έκανε και το Truman Show έκανε και το Fight Club έκανε και το V for Vendetta έκανε και το Matrix έκανε και αυτό, έκανε, Hollywood είναι και αυτά Αυτά λοιπόν δείχνουν από μόνα τους ότι δεν ισχύει αυτό το ζήτημα ούτε κάθεται κανένας να παραμυθιαστεί αν σε μια ταινία προσπαθούν να τον ξυγελάσουν για κάτι κτλ. αντιληπτικά βέβαια τώρα τελευταία Κάπω έχει εμφανιστεί και αυτό. Γιατί βλέπουμε μια επέμβαση στη ροή τη πληροφορία των ταινιών όπου οι διάφορε συντεχνίε των γκέι ή των ε, ξέρω εγώ, αυτών που θέλουν να, να, ε, να βοηθήσουν μέσα από τι ταινίε να καταργηθούν οι φιλετικέ διακρίσει κτλ. Βλέπουμε μια επιβολή. Επιβάλλουν πλέον σε όλε τις τηλεοπτικέ σειρές, σε όλε τι ταινίε να υπάρχουν ε, μαύροι σε ανώτερε θέσει και ζευγάρια μαύρων με, ανδρών με λευκέ γυναίκε μόνο και όχι το ανάποδο γκέις δεν λέω αν αυτό είναι καλό ή κακό λέω ότι είναι γεγονός ότι οι συντεχνίες που βρίσκονται πίσω από εκεί που έχουν πρόβαση στα στούντιος και στις παραγωγές και στις ταινίες και στις σειρές, στις τηλεοπτικές έχουν επιβάλει αυτή τη γραμμή την οποία ακολουθούν αναγκαστικά αν θέλουν να υπάρχουν αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα Δυστυχώ. κατά τη γνώμη μου δηλαδή την επιβολή του πράγματος και όχι το, το θέμα του πράγμα το οποίο είναι ανοιχτό, α πούμε, σε debate. Ε, αυτό ισχύει και μπορούμε να τα αποδείξουμε. Τα υπόλοιπα όμω που λέγονται για επεμβάσει, α πούμε, σε αυτό το στυλ, στο παρελθόν, ιδιαίτερα, ε, δεν ισχύουν όπω τα λένε και αν ισχύουν, ισχύουν με τρόπου του οποίου δεν του προσεγγίζουν. Δεν του γνωρίζουν πώ τα κάνουν και τι κάνουν και γιατί τα κάνουν. Γιατί, φυσικά, υπάρχει και ο μυστικό πόλεμο στον κινηματογράφο, εννοείται. Όπω υπάρχει παντού, μέσα. Οπότε ε, δεν ισχύει λοιπόν αυτό το πράγμα ότι θέλουν η νέα τάξη να παρουσιάσει fake εξωγήινους κτλ. Είναι κάτι το οποίο ε, ξεκίνησαν κάποιοι ψυχασθενείς. Ξέρουμε ποιοι είναι, μπορούμε σε αμέτρητες εκπομπές να κάνουμε και να τους καταθέσουμε, είναι πάρα πολλοί. Ε, στη βάση του, στην αρχή τους είναι 5-6, οι οποίοι έχουν τέτοιες απόψεις πούμε, και τις οποίες τις διέδωσαν ε, αυτές τις απόψει. Και επιπλέον τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ακόμα και στι ΑΤΑΚΕ αυτέ δεν είναι στοιχεία γνωστολογικά. Αντίθετα, είναι στοιχεία άγνοια. Για παράδειγμα, α πάρουμε την ΑΤΑΚΑ. Η νέα παγκόσμια τάξη θα τα κάνει όλα αυτά η νέα παγκόσμια τάξη για να μα παρουσιάσει εξωγήνου πλαστού και έτσι να επιτύχουν με την εμφάνιση των εξωγήνων μια παγκόσμια κυβέρνηση. Ωραία. Εδώ έχουμε ένα σπασμένο τηλέφωνο. Το οποίο μάλιστα χρησιμοποιεί και λέξει που δεν ξέρει Για παράδειγμα. Όταν λέτε νέα παγκόσμια τάξη, τι εννοείται δηλαδή, τι είναι αυτό το New World Order. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποιο από αυτούς που το λέει, που υποστηρίζει νεομορφωτικά όπως εξήγησα, αυτή την ατάκα να μας εξηγήσει τι είναι το New World Order. Γιατί το λέει New World Order. Οι αντίστοιχοι που λέγανε αντίστοιχε τέτοιε ατάκες... Ε, μέχρι να εμφανιστεί κάπω έτσι στο προσκήνιο η λέξη New World Order, λέγανε οι Εβραίοι. Θέλουν να το κάνουν αυτό. Ε, Άλλοι λέγανε οι Μασόνοι θέλουν να το κάνουν αυτό. Άλλοι λέγανε που είχαν α αριστερέ αντιλήψει, οι, αμε... οι κεφαλαιοκράτε θέλουν να το κάνουν αυτό. Οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι λέγανε οι, οι Γκάγκεμπε θέλουν να το κάνουν. Οι Σοβιετικοί θέλουν να το κάνουν. Οι Κινέζοι. Κλιπά και και Ο καθένα χρησιμοποιούσε δηλαδή ένα αντίπαλο δέος. Και τώρα το καινούργιο αντίπαλο δέο στι ατάκε αυτέ που αλλάζουν συνεχώ είναι η νέα παγκόσμια τάξη. Να ενημερωθείτε λίγο παρακαλώ πάρα πολύ ότι η νέα παγκόσμια τάξη δεν είναι μία συνωμοσία. Είναι ανοιχτή κατάσταση Δεν είναι κάτι κρυφό η Νέα τάξη. Στη γέννησή της Και βασίζεται σε μία συνωμοσία Αλλά η, η, η, η έννοια αυτή, καθ αυτή Και η δραστηριότητα αυτή Καθαυτή που θα χαρακτηρίζαμε Ως New World Order Είναι φανερή και μάλιστα ανακοινώθηκε φανερά Από τον πατέρα Μπούς το 1991 Σε όλο τον κόσμο Και επιπλέον οι επιδιώξει αυτή της φανερής κατάστασης που θέλει να ελέγξει παγκόσμια τον κόσμο έχει αποτύχει αυτό το πρόγραμμα ας το πούμε εδώ και πολλά χρόνια έχει αποτύχει και μπορούμε να το δούμε πολύ συγκεκριμένα αυτό με αποδεικτικά στοιχεία πως έχει αποτύχει, από ποιους, πότε σε ποια σημεία, γιατί και τα λοιπά και εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα το έχουμε καταδείξει αυτό και εγώ και, άλλους, και πάρα πολλού άλλου κόσμους διεθνώς ε, στο Βιβλίο Ο Μυστικό Πόλεμο, ε, έτσι για χάρη του, των πραγματων αυτών, έχω ειδικό, ειδικά κεφάλαια που ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Και εξηγώ πώ προ, πώς προέκυψε η νέα παγκόσμια τάξη, τι έκανε, πια ήταν η κοπήτη, πώ απέτυχε, τι συνέβη κλπ. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι φανερό, όλη αυτή η φάση. Έτσι δεν είναι. Αντίστοιχο είναι και η νέα παγκόσμια τάξη. Όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίστηκε πάνω σε μια συνωμοσία για να επιτευθεί. Και συνεχίζει και έχει τα στοιχεία αυτά και τα έχει τη γενέση της. Και π.χ. εγώ ας πούμε το περιγράφω στο Μυστικό Πόλεμο ακριβώς. Πώς έγινε η φάση, ποια κλάμπ παίξανε ρόλο, ποιοι ήταν οι σκοποί, πώς γίνανε κ.τλ. Το ίδιο επίσης για την UNESCO Το ίδιο επίσης για τα Ηνωμένα Έθνη, για το ένα, για το άλλο κλπ. Κλ. Πράγματα τα οποία ε, είναι συγκεκριμένα. Μπορείς να, να αντιλήσεις μια πληροφόρηση, ενημέρωση και γνωσιολογία... Μέσα από αυτά μπορεί να τα κολλήσει λογικά με λογικά επιχειρήματα, ιστορικά και ντοκουμέντα, με ονόματα διευθύνων τηλέφωνα και να τα παρουσιάσει. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να ασχοληθεί. Και έτσι θα ξέρει όταν λέμε νέα παγκόσμια τάξη, τι εννοούμε, τι είναι αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε? Έτσι λοιπόν στην ΑΤΑΚΑ η νέα παγκόσμια τάξη είναι αυτή που θέλει να μα παρουσιάσει εξωγήνου, όπω σα για μια κυρία. Όπω λένε άλλοι, η επιστήμη. Ποια είναι αυτή η κυρία, Εγώ δεν ξέρω, εσύ το, λες. Δεν το λέει επιστήμη. Πας να εκπροσωπείς εκείνη τη στιγμή Μια αόριστη κυρία Τι είναι αυτή η επιστήμη Έχει κάπου γραφία, να τα πληθυθούμε σε αυτή Να την πάρουμε τηλέφωνο Να δούμε τι λέει κλπ. Είναι μια επινόηση η λέξη η επιστήμη Διαχείρισης των, των συζητήσεων ε, Τέτοια που να έχει εκπροσώπους Και να λέει η επιστήμη λέει αυτό δεν το, Ενώ τα λέει αυτό, Δεν τα λέει η επιστήμη Ποια είναι αυτή η κυρία που τα λέει Τα λέει αυτός και παρέα του Αντίστοιχα, κάποιο λοιπόν βγαίνει και λέει Η νέα παγκόσμια τάξη. Ποια είναι αυτή θέλει να μα παρουσιάσει, παρουσιάσει. Δηλαδή, μια κυρία, αυτή που λέγεται Νέα Παγκόσμια Τάξη, ποια είναι αυτή. Να την πάρουμε τρέμι να τη ρωτήσουμε. Είναι έτσι, όντω, πώ το λε. Να δούμε τα τάπια τη, τα χαρτιά τη, να πάμε να τη ρωτήσουμε, να την εντοπίσουμε, να παρακολουθήσουμε, να δούμε αυτό κάνει που λε. Ε, δεν υπάρχει αυτή η κυρία. Ε, και δεν ξέρουν και αυτοί που μιλάνε για αυτήν τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το λέω προκλητικά. Αυτοί που τα πιστεύουν αυτά να τα ψάξουν καλύτερα. Να, να πούνε: Αν αυτή η κατάσταση θέλει να κάνει αυτό το πράγμα, εσύ την παρακολούθησε, και έχει στοιχεία δεντεκτιβίστικα έρευνα που έκανε ή που κάποιο άλλο έκανε και σου παρουσίασε, α πούμε, ότι όντω ε, ε, αυτή η κατάσταση θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Και να τα στοιχεία, και να η περιπέτεια που κάναμε για να τα ανακαλύψουμε. Όχι. Είναι εξυπνακισμό, κινησμό καθαρά. Που έχει προκύψει από την απογοήτευση των ανθρώπων ειδικά στην Ελλάδα όλοι οι, οι έστω και ελαφρώ σκεπτόμενοι Έλληνες έχουν γίνει όλοι κοινικοί και πιστεύουν τέτοια πράγματα για να ξεφύγουν από το κεντρικό αφήγημα, να, να βρουν μια απόδραση από το κεντρικό αφήγημα στο μυαλό τους. Και να λένε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή τόσο κακό, είναι ολοφάνερα μια συνωμοσία για την οποία όμω δεν ξέρω τίποτα. Για να δούμε τι λέει ο Γιάννη. Ο Γιάννη είναι ένα ψυχασταθενής, λέει, Να σα πω εγώ τι γίνεται. Είναι από πίσω αυτή η ομάδα που τα κάνει αυτά και γίνεται έτσι και γίνεται εκείνο. Και λέει μια ατάκα. Και δεν το ρωτάει κανένας. Πού το ξέρει εσύ αυτό, πες μα περισσότερα. Επιχειρηματολόγησε πάνω σε αυτό. Κάνε, ναι. Και τα λοιπά. Να γίνει μια ελεύθερη συζήτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα μέσα στην κοινωνία. Όχι. Απλώ αναζητούν ένα επιχείρημα για να, για, να, για να ξεφύγουν από τα καταπιεστικά κεντρικά αφηγήματα και να λένε τα δικά του. Και με αυτόν τον τρόπο να βγάζουν και όλοι του τη μαύρη λαφρά, όλη την απογοήτευση, όλο τον κινησμό. Ότι δεν υπάρχει απόδραση, δεν υπάρχει αντίσταση. Είναι παντού. Ο κόσμο όλο είναι καταδικασμένο, α πούμε. Το μόνο που περιμένουμε είναι η αποκάλυψη του Ιωάννη. Οπότε να στραφούμε στου Αγίου να μα πούνε τι προφυτεύουν, τι θα γίνει, γιατί κανένα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Βρισκόμαστε, πούμε, στο τέλο των καιρών. Πρέπει να ψάξετε λίγο την ιστορία και να δείτε ότι βρισκόμαστε στο τέλο των καιρών από την πρώτη στιγμή που υπόθηκε πριν από 2.000 χρόνια το τέλο των καιρών, βρισκόμαστε στο τέλο των καιρών σύμφωνα με τον κόσμο και του ανθρώπου από τότε μέχρι τώρα. Ασταμάτητα. Και βλέπουμε ότι οι καιροί συνεχίζουν και γίνονται όλο και πιο παράξενοι. Οχι, <laughs> δεν τελειώνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά σηκώνουν μεγάλη συζήτηση βέβαια, αλλά για να την κάνεις σε αυτή τη συζήτηση πρέπει ασχοληθεί με αυτό που είπα για να, για να το δημιουργήσει σαν ένα πεδίο να συζητηθεί και να δημιουργήσει γνωσιολογία, προβληματισμό φιλοσοφία και διερεύνηση. λοιπόν ε, μεγάλο πρόβλημα λοιπόν έχει δημιουργηθεί από τους ανθρώπους που υποκρίνονται είτε εγκάθετα, είτε ψυχασθενικά είτε ξυπνακίστικα, μεγαλομανιακά κλπ. με διάφορα σύνδρομα ότι κάτι ξέρουν για όλα αυτά και επειδή δεν ξέρουν τι να πούνε, λένε τέτοια πράγματα για να δημιουργήσουν εντυπωσει. ή Ανάμεσά τους υπάρχουν και εγκάθετοι της σκοτεινής αρνητικής παράταξης... που στην ουσία προπαγαδίζουν την ισχύ και τις δυνατότητες... έστω και αφηρημένα στα μυαλά των ανθρώπων... της σκοτεινής αρνητικής παράταξης, ότι είναι πανίσχυρη... ότι είναι πίσω από όλα, αυτή τα κάνουν... ακόμα και ένα θετικό πράγμα να βλέπετε είναι κόλπο... μη χαρείτε, μη το, μην, μην το υποστηρίξετε δηλαδή... Καταλαβαίνετε; πιο εύκολο πράγμα... να μην υποστηρίξει ο επειδή φοβάται παντού του σκοτεινού που είναι πίσω από κάθε γωνιά, να βγαίνουν σκοτεινοί και να λένε Μην υποστηρίξετε αυτό το φωτεινό. Να σα πω εγώ το κόλπο, το μυστικό. Δεν είναι φωτεινό αυτό. Μην το υποστηρίξετε. Γιατί από πίσω είναι κόλπο των σκοτεινών. Υπάρχει πιο όμορφο και πιο ωραίο κόλπο και πιο απλό και εύκολο. Από το να μην υποστηρίξουν οι άνθρωποι κάτι φωτεινό και νομίζοντα ότι είναι σκοτεινό, επειδή αυτό το Λοιπόν. Και όχι πω δεν γίνεται και το ανάποδο, αλλά εδώ σε θέλω τώρα. Βρίσκεσαι σε ένα παράξενο κόσμο. Πρέπει να ψαχτείς και τελικά να αποκτήσει ένα κριτήριο. Και αφού σε ενδιαφέρουν αυτά τα κόλπα τα οποία συμβαίνουν, να γίνει και εσύ ειδικό να το μάθει πώ συμβαίνουν αυτά τα κόλπα. Πώ λειτουργούν μέσα στον κόσμο, πώ τα εφαρμόζουν, Ποιο είναι ο τρόπο να έχει το κριτήριο να ξέρει ποιο κόλπο είναι αυτό και ποιο κόλπο είναι εκείνο. Αφού τέλο πάντων χάνει τον χρόνο όλη μέρα και σκέφτε τέτοια πράγματα αντί να λε Λοιπόν αυτά και πολλά μπορείς να πεις πάνω σε αυτά Έτσι για παράδειγμα έχουμε αυτή την ιστορία με το Blue Beam Project Ασχολήθηκε κανένας να ψάξει να δει τι είναι αυτό το Blue Beam Project Ποιος το άκου, Από πού το άκουσες εσύ που το λες κοινικά έτσι Ότι είναι όλα το Blue Beam Project Το Blue Beam Project είναι ένα βιβλίο που έγραψε ένας ψυχασθενής που λέγεται Serge Monast Το 1993 ο οποίο έλεγε κάποια τρελά πράγματα και, ε, ότι υπάρχουν κάποιε τεχνολογικέ δυνατότητε μέσα από μια συνωμοσία την οποία δεν την κατανόμαζε. Πού τα άμαθε αυτά, Ποιο του τα έλεγε ότι του τα άπανε κάποιοι υψηλά ειστάμενοι τη ΝΑΦΑ, ξέρω εγώ, που υπάρχουν εκατομμύρια τέτοιοι τύποι που υποστηρίζουν τέτοια πράγματα πρώτον. Και δεύτερον, υπάρχουν εκατομμύρια υψηλά ειστάμενοι, δηλαδή πράκτορε, οι οποίοι πηγαίνουν και βρίσκουν τέτοιου τύπου και του λένε διάφορα τρελά για να τα διαδίδουν και να μπερδεύουν τι καταστάσει και τα πράγματα. Και αυτό παίζει. Πολλέ φορέ λένε και αλήθεια δηλαδή: Ότι κάποιο του τα είπε από κάποιο πόστο, κάποιο απόρριτο πράγμα και υπάρχει από πίσω μια ειδική μυστική επιχείρηση που τον χρησιμοποιεί σαν πιόνι για να παίξει τη ρότη τη Αυτά όμω είναι πιο σπάνια. Το πιο συνηθέστερο βέβαια είναι ο καταληπτικός. Ο ψυχασθενή, ο οποίο καταλήγει να γράφει ένα βιβλίο. Το ότι είναι δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γράψει ένα βιβλίο. Λοιπόν, να περιγράψει την αιμονή του. Ε, έτσι λοιπόν, α τέτοιο τύπο, διερευνήστε το να το δείτε και μόνοι σα. Φαίνεται κάπω και από τη φάτσα και από αυτά που λέει κλπ. Είναι γαλλοκαναδός δεν υπάρχουν σχεδόν στοιχεία για αυτό το πράγμα καθόλου, γιατί είναι γραμμένα στα γαλλικά το 1993, δεν τα δώσει σημασία κανένα, τα λέει μόνο αυτό και κανένα άλλο, και έτσι είναι λίγο δυσέβρετα. Θα μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ δύο φωτογραφίε του, να δείτε τα γουρλωμένα μάτια του και να δείτε και δύο-τρία γαλλικά βιντεοκασέτε βιντεάκια του παρελθόντο, α πούμε, στα οποία υπάρχει εκεί και τον συνεδευσιάζουν και λέει τα χαζά του. Λοιπόν αυτός ο τύπος λοιπόν, έχει αιμονή με τις συνωμοσίε, με τους μασόνους, με το 666 και λοιπά. και το Bloomberg Project το οποίο από το μυαλό του έβγαλε και παρουσίασε αφορά την αποκάλυψη του Ιωάννη και όχι την εισβολή εξωγήινων όταν θα μας παρουσιάσουν με μια τρελή τεχνολογία ε, ολογραμμάτων την αποκάλυψη του Ιωάννη και την δευτέρα παρουσία. Και μάλιστα έχει τέσσερα βήματα. Το πρώτο βήμα είναι ότι οι δορυφόροι θα προκαλέσουν να με εκτείνουν σεισμούς από στους Άγιους Τόπους όλου του πλανήτη, από τους οποίους θα βγουν ιερά αντικείμενα, τα οποία είναι φυτεμένα εκεί, fake, σειμένα. Ε, λες και χρειάζονται σεισμοί για να βγουν αυτά τα fake, ιερά αντικείμενα από δορυφόρους. Τι χαζομάρες. Λοιπόν, και αυτά τα αντικείμενα θα συγκουφαντήσουν, ας πούμε, στην ουσία, θα αναιρέσουν όλες τις θρησκείες. Γιατί θα φορούν πράγματα τη κάθε θρησκεία, α πούμε, τα οποία θα είναι πιθανή ντοκουμέντα, σούμε, θα αναιρούν αυτά που λέει η θρησκεία, τα θρησκευτικά αυτά αντικείμενα, ψεύτικα, τα οποία για να βγουν στην επιφάνεια, θα, για να φανεί τυχαίο, θα το κάνουν οι δορυφόροι με ειδικέ ακτίνε σεισμολογικέ που έχουν για να ρίξουν τι ακτίνε αυτέ στα συγκεκριμένα σημεία των Αγίων Τόπων κάθε θρησκείας του πλανήτη και να βγάλουν από του σεισμού, τυχαία υποτίθεται, αυτά τα φυτεμένα fake. Ε, θρησκευτικά αντικείμενα τα οποία θα αναρρέσουν τις του. Το πρώτο βήμα του Blue Pin Project, το οποίο το κάνει υποτίθεται η NASA, μια συνωμοσία η NASA σε συνδυασμό με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, και το δεύτερο βήμα είναι ότι θα παρουσιάσουν ολογράμματα στον ουρανό από τους δορυφόρους, δεν υπάρχει τεχνολογία ούτε μπορούν να παρουσιαστούν παγκοσμίω ολογράμματα ακόμα και να υπήρχε ε, γιατί θα πρέπει να τα προβάλλονται αυτά τα ολογράμματα από εκατομμύρια δορυφόρου σε κάθε τοπικό ουρανό, σε κάθε τοπική γεωγραφία. Αλλιώ εσύ το ολόγραμμα που το προβάλλουν πάνω από την Αλάσκα πώ θα το δει στην Ελλάδα. Εδώ δεν μπορεί να δει την ύκη τη Ελλάδα. Τέλο πάντων. Ε, θα προβάλλουν σε ολόγραμμα λοιπόν ότι έρχεται ο Χριστό, δευτέρα παρουσία. Αυτό όμω βέβαια έχει μια λεπτομέρεια σκέφτηκε αυτό ο τύπο, λέει. Ε, αυτό μου δεν κολλάει γιατί αυτό αφορά του χριστιανού. Οι μουσουλμάνοι γιατί θα, γιατί θα του αγγίξει αυτού. Α, οι μουσουλμάνοι θα δουν τον Μουάμεθ, άλλα ολογράμματα αυτοί. Οι Ινδοί ε, θα δουν τον Κρίσνα. Ε, οι Ινδιάνοι τη Αμερικής θα δουν τον Κεντζακουάτλ. Και πάει λέγοντα. Και λέει λοιπόν ότι αυτοί οι δορυφόροι, οι εκατομμύρια δορυφόροι, θα προβάλλουν ε, ολογράμματα έτσι πρόχειραστα, χωρί να τα εξηγεί πώ τα κάνουν. Τελείω πρόχειρα, σαν. σαν Χωρί λεπτομέρειε ιδιαίτερε. Λοιπόν, θα προβάλλουν ολογράμματα παντού, α πούμε, ότι γίνεται η εισβολή του Θεού στη γη, α πούμε. Το τρίτο βήμα είναι ότι οι ακτίνε αυτέ από του δορυφόρου θα. οι δορυφόροι αυτοί, σε συνδυασμό με τα κομπιούτερ, μιλάμε για το 1993 τώρα, έτσι. Σε συνδυασμό με τα κομπιούτερ, τα οποία δεν υπήρχαν σχεδόν καλά, καλά κομπιούτερ ακόμα, τα σύγχρονα κομπιούτερ τότε, ε, έχουν μαζέψει, ε, έχουν τεχνολογία στην οποία μαζεύουν τη σκέψη σε όλου του πλανήτη. Και τι έχουν καταχωρημένε σε ε, μοναδιά προφίλ όλων των ανθρώπων, των δισεκατομμυρίων ανθρώπων, σε κάποιου κεντρικού υπολογιστέ. Και αυτέ τι πληροφορίε περνάνε στου δορυφόρου και οι δορυφόροι ρίχνουν κάποιε ειδικέ ακτίνε προσωπικά στον κάθε άνθρωπο από, από τα δισεκατομμύρια ανθρώπου του πλανήτη και ακούει μια φωνή με στο κεφάλι του. Από τώρα, την ακτίνα, ο καθένα δηλαδή, και ακούει μια φωνή με στο κεφάλι του. Που είναι η φωνή του Θεού, τηλεπαθητικά δηλαδή. Μια φωνή που είναι η φωνή του Θεού που του λέει: Γιώργο, εσύ έχει κάνει αυτέ τι αμαρτίε. Είσαι τέτοιο, είσαι αυτό. Χρησιμοποιεί λέει, τα στοιχεία γιατί γνωρίζουν οι δορυφόροι τη σκέψη του κλπ. Και, και του το παίζει ότι του μιλάει ο Θεό. Και τώρα πρέπει να κάνει αυτό και αυτό και αυτό που είδε που ήρθα. Στο τέλο, τα ολογράμματα ενώνονται, υποτίθεται όλα μαζί και δείχνουν μία φιγούρα παγκόσμια. Μόνο μία που είναι ο Αντίχριστος, Που είναι αυτό που θέλουν να σερβίρουν. Η φωνή μιλάει και λέει: Αυτό είναι ο, ο Θεό και ο Βασιλιά του κόσμου τώρα και θα κάνει ό,τι σου λέει κλπ. Οπότε, ε, αυτό Αυτή είναι το τρίτο βήμα του Blue Beam Project. Και το τέταρτο βήμα είναι ότι με ακτίνες που ρίχνουν οι δορυφόροι κάνουν, κάνουν ένα νshow, ε, έχουν τη δυνατότητα οι ακτίνες αυτές να μαζεύουν τον κόσμο και να πετάει. Όπως το κάνουν α πούμε τα UFO που ρίχνουν ας πούμε, μια ακτίνα και μαζεύουν κάποιον Μες στο δίσκο που είναι από κάτω, κάπω έτσι. Ότι έχουν τέτοιες ακτίνες οι δορυφόροι και τους ρίχνουν σε όλο τον κόσμο και μπορούν και μαζεύουν ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους, και τους κάνουν να πετάνε. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, κάνουν το show του Rapture, τη υφαρπαγή, δηλαδή τη αποκάλυψη. Ότι κάποιοι ασύμα, θα αρπαχθούν, και θα, θα αρχίσουν να πετάνε στον ουρανό, να συναντήσουν το Θεό στον ουρανό. Λοιπόν, και όλο αυτό το πράγμα είναι ένα show, δηλαδή, για να παρουσιάσουν fake την αποκάλυψη. Ε, Όπω ταιριάζει στην κάθε θρησκεία. Και μετά ε, ε, θα γίνει μια στρατιωτική παγκόσμια δικτατορία, θα, γιατί θα γίνει χαμό με αυτή τη φάση, για να μπορεί ο χαμό αυτό να, ε, ε, να καταλήξει σε μια στρατιωτική δικτατορία. Η οποία θα κάνει σαντόπεδα συγκεντρώσεω διαφόρων τύπων και θα χωριστούν οι άνθρωποι σε τύπου και θα πηγαίνει ο κάθε τύπο ανθρώπων στο ανάλογο σαντόπεδο συγκέντρωσης. Σε πολλά από αυτά θα του εκτελούν κιόλα. Και η, βέβαια η ερώτηση είναι: άμα όλα αυτά γίνονται για να καταλήξουμε σε μια στρατιωτική δικτατορία και ομαδικέ εκτελέσει, γιατί δεν το κάνουν εξ αρχή, αφού είναι τσαμπουκάζη. Αυτό σημαίνει στρατιωτική δικτατορία. Πάρουμε τα όπλα και κάνουμε τι θέλουμε. Αν λοιπόν. Στο τέλο παίρνουμε τα όπλα και κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν το κάνουμε εξ αρχή. Και πέρα κάνουμε όλο αυτό το πανηγύρι το παρανοϊκό. <laughs> και είναι και αυτό μια φάση. Αυτό λοιπόν με δύο λόγια είναι το Blue Beam Project και δεν έχει καμία σχέση με εξωγήινους καταρχά. Και με εισβολή εξωγήινων ε, και δεν το κάνει το Hollywood, ε, το κάνει η νέα παγκόσμια τάξη αόριστα. Που από πίσω είναι μια συνωμοσία τη NASA και των Ηνωμένων Εθνών. Λέει ο Σέρτ Monast ένα τύπο μόνο αυτό, κανένα άλλο δεν λέει από που τάμαθε, έλεγε ότι θα γίνουν μέχρι το 1996 όταν δεν έγιναν ε, το μετέφερε στο 1999 στο Millennium και λοιπά αλλά στον διάμεσο πέθανε αυτός και το ξέχασαν οι πάντες κλπ. με το ίντερνετ μετά κάπως το θυμήθηκε το έκανε δικό του, του το λέει αυτός σαν αποκάλυψε ξέρω εγώ, τι γίνεται, πω εγώ το παρασκήνιο είναι το Bluebeam Project το έγινε στο ίντερνετ το είδανε δυο ας πούμε το έγινε στους φίλους τους Πήγε αυτό το πράγμα ντόμινο και φτάνουμε στο σημείο να βγαίνει ο κάθε κινικό αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζει τι ξελλείξει αυτέ και να λέει: Α, δεν είναι αυτό πράγμα που φαίνεται, είναι η νέα παγκόσμια τάξη, το χαγέ, που θέλει να μα παρουσιάσει γιατί ποιο το θέλει και γιατί να το θέλει. Ποιο σχολείε μεσέ ε, να νομίζει. Ναι, να μαρουσιάσει να μα παρουσιάσει την εσβολή ε, ε, ε, πλαστή, εισβολή εξωγήινων για να κάνουμε μια παγκόσμια κυβέρνηση βάστε, για παράδειγμα, στο βιβλίο Μυστικού Πόλεμο τι έχουν κάνει επί τόσα πολλά χρόνια για αυτή την ιστορία με την παγκόσμια κυβέρνηση και πώ είμαστε ένα κλικ πριν από αυτό και γίνονται μάχε αυτή τη στιγμή για να την αποτρέψουν. Και έτσι έχει αποτύχει και η νέα παγκόσμια τάξη και προσπαθούν να παίξουν άλλα χαρτιά, το ιατρικό, το οικολογικό κλπ. Ε, δεν θα τα καταφέρουν, γιατί δεν τα καταφέρανε και 30 χρόνια τώρα που το έχουν ανακοινώσει. Τι νομίζετε, ότι ήταν ένα πρόγραμμα 500 ετών. at the judgment bar. What you gonna do at the judgment? What you gonna do at the judgment day bar? No need to run at the judgment. No need to run at the judgment day bar. Some start running at the judgment. No need to run when the judgment day comes. Folks hoping for the judgment. Big folks open for the judgment. Big bar. the moon is bleeding. The moon is bleeding. Rocks are melting. Trees are bowing. Seas are boiling. Trees are busting. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? A sinner. No use to run at the judgment. No use to run at the Judgment Day bar. Gonna meet my father. Gonna meet my father. Be my brother, be my brother. Blow the και δεν ισχύει λοιπόν όλο αυτό το Blue Beam Project δεν υπάρχει τέτοια τεχνολογία δεν υπάρχει αυτή η συνομία είναι φανταστική και έχει ξεκινήσει από αυτόν τον τύπο που έγραψε ένα βιβλίο Blue Beam Project που είναι αυτό που σα περιέγραψα και αυτά είναι και τα βήματά του και φαίνεται και όλας ότι είναι ένα καρτούν άνιμε τη πλάκα η όλη φάση δεν είναι καν καλό σαν science fiction ε, δεν είναι καν μελετημένο σαν science fiction για να σε, για να σε πείσει το διαβάζει και λες είναι χαζομάρ λοιπόν, όμως φτάσαμε στο σημείο να επιστρατεύεται αυτή τη στιγμή κοινικά αυτό το πράγμα και άλλα παρόμοια έφερα τώρα εγώ ένα δημοφιλές παράδειγμα για να ακυρωθούν α πούμε αυτές οι καταπληκτικές εξελίξεις οι οποίες να δούμε πόσο βαθιά και πόσο μακριά θα πάνε είναι μεγάλο ζήτημα όλα αυτά και υπάρχει και επειδή έχει προκύψει από το μυστικό πόλεμο ε, έχει επηρεάσει και το underground και στο underground υπάρχει επίσης ο μυστικό πόλεμος και μεγάλη παραπληροφόρηση. Μεγάλη μεγάλος ψυχολογικός πόλεμος ε, με όλο αυτό το disinformation από παλαβές θεωρίες που πατάει επάνω στην ψυχολογία, στην αρνητική μαύρη σκοτεινή ψυχολογία που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, που έχουν γίνει κοινικοί δεν δέχονται τίποτα είναι καχύποπτοι στα πάντα κτλ και αρκεί να θυμάστε και κλείνω αυτό το, αυτή τη σειρά των, των φυγμάτων που υπάρχουν που μερικά δείγματα παρουσίασα και το... Και το γενικό περιβάλλον τους, ε, υπάρχουν ε, ε, το ε, ζητήματα μέσα σε όλα αυτά, τα οποία σηκώνουν μεγάλη συζήτηση, η οποία δυστυχώς δεν γίνεται εξαιτίας αυτού του πράγματος. Και παρουσιάζονται όλα, όλα αυτά εδώ ε, μέσα από έναν άκρατο κινησμό, από, α, χωρίς καν να ασχοληθούν με τη συνωμοσιολογία, αφού θέλουν να πιστεύουν στις συνωμοσίε. τουλάχιστον να βρουνε ποιε είναι οι αληθινές και όχι αυτά που τους λένε αυτοί που δεν ασχολούνται με αυτά που είναι φανταστικά. Ε, εκεί είναι το, το ζητούμενο, αν θέλετε την γνώμη μου. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα αφηγήματα και άλλα τέτοια πάρα πολλά που χρησιμοποιούνται ε, για να δώσουν μια απλουστευτική ε, κατανόηση στα πολύ παράξενα, πολύ σύνθετα και πολύπλοκα πράγματα που συμβαίνουν ω εξελίξει, που κανένα απλοϊκό άνθρωπο δεν μπορεί να χειριστεί. Όμω, ένα απλοϊκό τέτοιο καρτούν σενάριο μπορεί να το χειριστεί για να νομίζει ότι καταλαβαίνει τι γίνεται. Εκεί είναι λοιπόν το ζήτημα. Και όλοι αυτοί που νομίζουν ότι με τέτοια κόλπα μπορούν να παρουσιάσουν πράγμα κτλ. Γιατί να κάνουν τέτοια τα σενάρια. Εδώ είδατε, βγήκανε όλε τιλεράσει γιατροί, δικοκί του και είπαμε. Αύριο το πρωί θα κάνετε αυτό το ε, εμβόλιο. Και όλοι είπαν: αλλιώ θα πεθάνετε. Και όλοι φοβήθηκαν και το κάνανε. Επομένω, γιατί χρειάζεται να σου παρουσιάσουν εξωγήινου για να σε τσι Άμα δεν λέγανε εμβόλιο και λέγανε: θα κάνετε αυτό το τσιπάκι, γιατί θα πεθάνετε. Θα υπήρχε τίποτα διαφορετικό. Όχι, πάλι όλοι θα το κάνανε. Λοιπόν, οπότε μην. Ε, φε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία φοβάται ο κόσμος γίνεται πολύ πιο απλά από την άγρια φαντασία που σκέφτονται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν ε, δεν χρειάζεται δηλαδή να παρουσιάσεις ε, τον Godzilla να καταστρέφει τη Νέα Υόρκη για να σε φοβήσει να κάνεις το εμβόλιο να μην πιθάνεις το κάνανε όπως το είδατε για ποιο λόγο να καταστραφεί η Νέα Υόρκη και να φτιάχνουμε Godzilla και να γίνει αυτή η φάση για να πετύχουμε αυτό το πράγμα είναι σαν να λες ότι είναι ένα κουνούπι πάνω σου και παίρνεις, ξέρω εγώ, τον καναπέ και τον ρίχνεις το κεφάλι σου πούμε και σκοτώσεις το κουνούπι. Ε, το με το χέρι σου, κάνεις μία έτσι. Επομένως, ε, παρόλα αυτά όμως, ε, δημιουργούνται αυτές οι νέο μυθολογίες. Ε, είναι πολύ εύκολο να μελετηθούν πώς δημιουργήθηκαν, από ποιον, γιατί χρησιμοποιούνται, από ποιου μετά ποιοι είναι οι φορεί και το προφίλ τους που το διαδίδουν και λοιπά ε, σηκώνει δηλαδή μεγάλη μελέτη άμα θέλετε και ψυχολόγο-κοινωνιολογική και σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών και σε επίπεδο ε, ε, τέλος πάντων ακόμα και, ακόμα και μεταφυσικής διερεύνηση. Ε, μπορούν να βγουν πολλά συμπεράσματα λοιπόν από την ανάπτυξη αυτών των μυθολογιών που στην προκειμένη περίπτωση και αυτές έχουν ερεθιστεί από τις καταπληκτικές εξελίξεις που συμβαίνουν όλα αυτά τα χρόνια φωτεινέ τα Πλαίσια του μυστικού πολέμου που έχουν προκαλέσει και αυτέ νέα αφηγήματα και έπρεπε να τα θίξω και αυτά γιατί παίζουν μεγάλο ρόλο την εποχή μα και ειδικά στην Ελλάδα γιατί είναι και κατά πολύ. Ε, παράδειγμα, αυτή η ιστορία με το Blue Beam Project. Είναι ελληνικό φαινόμενο κατά κύριο λόγο να το συζητάνε κάποιοι έτσι κοινικά ε, και άλλα πολλά μπορεί να πει πάνω σε αυτό. Μπορώ να κάνω πολύ ωραίε εκπομπέ αναλύοντα τέτοια σενάρια και τέτοιε φάσει. Ε, αλλά είναι δύσκολο να τα συμπυκνώσεις όλα με δύο λόγια, όπως πάντα. Ε... Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό, όπως εκπέμπεται μέσα από τις συχνότητές μας, που αναμεταδίδονται από τον Αλμπίντο 14, όπως κάθε τρίτη τη νύχτα λίγο μετά τις 10, έτσι και σήμερα. Και άραγε... Περνούν τα μηνύματά μας εκεί έξω με κάποιο τρόπο ώστε να μας ακούσει αυτός που θέλουμε να μας ακούσει. the devil was after my soul i started running to find out the reasons and ended up part of the show well the darkness was chasing so i turned to embrace it and now i can't let go and i wonder if i'll ever make it home said i wonder if i'll Six string guitar, it was like nothing I have ever felt. Out on the road with these worn out clothes, I drive farther away from myself. These songs were playing there forever, and that's more than I can say about her. And I don't think that I'll ever make it home. No, I don't think that. Say about her, and I don't think that I'll ever make it home. No, I don't think that I'll ever make it home. Said I don't think that I'll ever make it το μυστικό διαστημικού σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Εκπέμπουμε σήμερα τη νύχτα όπως κάθε Τρίτη μετά τι 10 έτσι και σήμερα live μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου εδώ από το μυστικό μα σκάφο. Προσπαθούμε να ξεφύγουμε από το μαύρο πέπλο που έχουν ρίξει γύρω από τον πλανήτη. Φυλακή οι σκοτεινέ δυνάμει κατοχή τη γη και να διαπεράσουν το πέπλο αυτό οι συχνότητέ και να φτάσουν στους συνταξιδιώτες μας και στους άγνωστους παραλήπτες των συγχροντήτων αυτών. Αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Ρέτιο Αλμπίντο 14. Εκπέμπουμε για λογαριασμό του Radio Nowhere και του αγορά του Κολεγίου. Στην εκπομπή αυτή έθιξα ε, τα νέα αφηγήματα τα οποία υπάρχουν ε, στα πλαίσια τις τριλογία των εκπομπών που έκανα ε, για τις εξελίξεις στην ουφολογία και, και πώς αυτά άπτονται του Μυστικού Πολέμου θέμα που σχετίζεται με το τελευταίο βιβλίο μυστικός Πόλεμος και κατέδειξα ε, το, που προ, το νέο αφήγημα που προκύπτει ε, για μας από την επιμονή των δηλώσεων δεν είναι δικά μας δεν είναι των Ρώσεων δεν είναι των Κινέζων άρα τι μένει και κατέδειξα τα αφηγήματα του χώρου της έρευνας του παράξενου και της ε, και της τάξη, των τάξεων της, των εναλλακτικών κοσμοθεωριών και της έρευνας των μυστηρίων ποια είναι τα αφηγήματα επίσης κατέδειξα το παλαιότερο ε, την παλαιότερη επιστημονική προσέγγιση στο ζήτημα και το νέο επιστημονικό αφήγημα «Ποιο είναι» που κάνει ανοιχτή και ελεύθερη σαν τρίκ την συζήτηση στις, στην επιστημονική κοινότητα περί εξωγήινων ή άλλων παράξεων καταστάσεων. Και τέλος, έκανα μία, ανέλησα κάποια σκεπτικά και μια μικρή δειγματοληψία και κάποιε απόψει μου επάνω στα καινούργια, σε κάποια από τα καινούργια αφηγήματα που κυκλοφορούν εκεί έξω στα πλαίσια του μυστικού πολέμου της πληροφορίας στο underground, στο counterculture, στην αντικουλτούρα και στο πεδίο εκείνο που έχει φτιάξει έναν κατοπτρισμό ψεύτικο της αντικουλτούρας ε, υποκρινόμενο ότι είναι η αντικουλτούρα ενώ στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για αυτό το ζήτημα είναι φαινόμενο που έχει παρουσιαστεί αυτό στη ροή της πληροφορίας που παρουσιάζει αυτά τα παράξενα ε, και πολύ ενδιαφέροντα κατά τα άλλα ε, νέα αφηγήματα και έτσι λοιπόν με αυτή την αφηγηματολογία ας την πούμε φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας σήμερα και ο μυστικός διαστημικός σταθμός απομακρύνεται και σας ευχαριστούμε που συνδεθήκατε μαζί μας αυτή την ώρα ο μυστικός διαστημικό σταθμό εύχεται καλή αφύπνιση Γεια σας.